Κουτέ, Radio Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven. Δεν υπάρχει πουθενά, μόνο εδώ, 3Nw Music Heaven τηλετέλεια, το δικό μας ραδιόφωνο. Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven. Η λίση βρίσκεται κοντά. Στην ίδια τη ζωή σου Στον τόπο το διεκδικτύακο. Του μουσικού σου είναι παραδείσου. Του μουσικού σου είναι παραδείσου. Του μουσικού σου είναι παραδείσου. Του μουσικού σου Και Κάθε Κυριακή μεσημέρι, μία με 3. Απόψε η νύχτα, με έχει με Ξυπνάμε χαλάρα, ψίνουμε καφέ και περιμένουμε να μα χτυπήσουν το κουδούνι. Οι κυριακάτικοι επισκέπτε με ορμή και ραυνού. Ο Χαρισαρώνης περιμένει νέος νέου δημιουργούς, μουσικούς που μιλούν για τη δουλειά τους, μιλούν για τη ζωή τους παίζουν υλικό τους από CD e-live ενώ διάμεσα ακούμε κομμάτια αγαπημένα τους από μπάτες και καλλιτέχνες που τους επηρέασαν Κάτοικοι επισκέπτε. Με το χάρι ερών κάθε Κυριακή μία με τρεις. Στο αειδόνι μας, στο αειδόνι το του Music Heaven Και όχι μόνο του Music Heaven Αλλά και όλης της Ελλάδα και τη ελληνική παραδοσιακή μουσικής Καλώς ήρθες Νεκτάριά μου Γεια σου χάρη, γεια σου παιδιά ε, Αυτό που ακούσαμε Λεγόταν ασχερόμπασμα mm -hmm. Έτσι για να μπάσω γρήγορα έτσι. την κουβέντα σε αυτά που ακούσαμε Ασχερόμπασμα ε, Τι σημαίνει Σημαίνει, είναι κυπριακό καταρχάς το τραγούδι Α, και ασχερομπάζω, λένε οι Κύπροι, τον ζαλώνομαι όπως λένε με τα άχυρα Φορτώνομαι με τα άχυρα και παίρνω το δρόμο της επιστροφής Εδώ λέει και έρχομαι αυγήν στο, μαγα, στο μαχαλά σου έτσι. Είναι ποιητικό το κείμενο της βουκολικής εποχής της Κύπρου <laughs> μάλιστα, μάλιστα, υπέροχα πράγματα να καλωσορίσω όλους εσάς ε, που ακούτε αυτή τη στιγμή στον αέρα ε, έχω ένα μικρό μικρό προβληματάκι δεν βλέπω τα ονόματά σας ε, δεν έχει καμία σημασία και εγώ και η Νεκταρία Καρατζή που είναι απέναντί μου είμαστε στο chat του Music Heaven Radio ε, μπορείτε να συνομιλείτε μαζί μας, να μας γράφετε σχόλια, ερωτήσεις η Νεκταρία είναι ένα από τα πιο παλιά μέλη του Music Heaven Το λέω αυτό για όσους δεν το γνωρίζουν Το nickname της είναι Gate από πού γίνει αυτό το η πύλη Η πύλη σε μεταβατική φάση Με περνούσα πύλη περάσα αυτή τη πύλη <laughs> <laughs> Και μου σε <βήθησε> καλό Έχουμε <laughs> τη χαρά να παρουσιάσουν σε πρώτη μετάδοση. Τελείω ένα κυκλοφορήτο δίσκο τη νεκταρίας Εγώ δεν το ξέρω ότι δεν είχε κυκλοφορήσει. Ναι, δεν έχει. Το έχουμε ανακοινώσει καιρό ότι θα κυκλοφορήσει, αλλά πρόεκεισε ή σε λυπηση για ανήκου. ήταν να βρει στην δίδει. Έχει πήγε πίσω για καταφέρα. Μα πίσω και έτσι τώρα θα βγει βέβαια τον επόμενο καιρό πρώτα Θεό, αλλά η πρώτη, ναι, η πρώτη ολοκληρωμένη μετάδοση των κρατουών θα γίνει σήμερα. Καλύπτερο, θα είναι μεγάλη του Music Heaven και που θα παρουσιάσουμε τις ερημιάς του Αγιδόνι σε πρώτη πραγματικά μετάδοση είναι ο τίτλος για να μην... Mm -hmm. ο τίτλος είναι. του δίσκου είναι. και ποιο είναι το ιδιαίτερο είναι. αυτού του δίσκου ότι έχει βάλει το χεράκι του ο Βασίλης ο Καζούνι ε, λίμωνο, δεν το βάζει έτσι <laughs> αλλά, αλλά το έχει βάλει ενορχιστρωτικά ναι. ε, μετέχει κιόλας συμμετέχει κιόλας ναι, θα, τον θα τον ακούσουμε, θα τον ακούσουμε. Ναι, ναι, τέλεια, τραγουδά, τέλεια. Ε. Και ο Αϊδονίδη, βέβαια. Ο Χρόνιου Αϊδονίδη, ο δάσκαλό ναι, ναι. μα. Έτσι, μπράβο, αυτό. Ο ναι. Όλων των Ελλήνων. <laughs> ε, ναι, κάναμε ένα πείραμα ουσιαστικά. Επειδή ο Βασίλη ε, μπορεί να είναι για το ευρύ κοινό ένα καλλιτέχνη τη ροκ σκηνή, τη μπαλανταδόρικη, α το πούμε έτσι καλύτερα. Ε, αλλά είχε πάντοτε τα παραδοσιακά στοιχεία μέσα του και πάντα στο πρόγραμμά του. Ε, τραγουδούσε χρόνια τώρα παραδοσιακά κομμάτια που του άρεσαν είναι ροδίτης ο είναι Βασίλης Ερωδίκης. οπότε έχει αυτό το... το όχι το... ναι και πολλά τραγούδια του έχουν αυτό το χρώμα κυρίως αυτά που είναι λίγο άγνωστα στο πολύ κοινό στο υγρή κοινό ε, και ουσιαστικά τώρα τι κάναμε κάναμε αυτό που, που αγαπάμε και οι δύο ε, και πως προέκυψε και η ιδέα του δίσκου αυτό έχει ενδιαφέρον ε, Κάποια στιγμή μέσα στο σπίτι ε, είχε πάρει την κιθάρα του και τον άκουγα λοιπόν εγώ είναι, Το σπίτι είναι πάνω κάτω, έχει δύο ρόφους Τον άκουγα από κάτω, άκουγα μια μελωδία γνωστή ε, Γνωστή από τα δικά μου εννοώ, παραδοσιακή λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα, κατέβηκα κάτω και τον βλέπω λοιπόν Ήταν σε ένα στοντιάκι που έχουμε εκεί κάτω, ε, Με την κιθάρα και έπαιζε λοιπόν την πρατσέρα Αλλά την έπαιζε εναρμονισμένα ναι, Γεβαλή αρμονίες έτσι, ναι. που πήγαινε στο κομμάτι Αλλά δεν, μπορού, δεν το είχα ακούσει εγώ ποτέ έτσι Το είχα ακούσει με τον παραδοσιακό τρόπο Και όταν ακούγαν το ψυχοτραγουδά Του λέω θα κάνουμε δίσκο Μου λέει με τι θα κάνουμε δίσκο, λέω. Θα κάνουμε δίσκο" λέω, Με αυτό εδώ που έχεις κάνει Αξίζει του λέω ένας δίσκος μόνο με αυτό. αυτό Μόνο με αυτό Από εκεί να ξεκινήσουμε Υπάρχει αυτό μέσα Ναι και μάλιστα υπάρχει Με την, την ώρα ακριβώς που μου το έπε, Τον υποχρέωσα Να το γράψει στο demo το πολικάναλο Που, είχα, που στο είχαμε σπίτι. στο σπίτι Το παλιό δηλαδή Και το αφήσαμε ακριβώς έτσι για να μην παραξενεύεται κάποιο που δεν γνωρίζει Ο Βασίλης Καζούλης είναι ο σύζυγος Ναι, ξαρίεσαι, ναι, Αυτά τα, <laughs> τα έλαμε στο ε, σπίτι, ε, βέβαια, ναι, στο ναι, σπίτι και, και τα λοιπά Ναι, σου λέει τι την έχει <laughs> 20 <laughs> ετή Μπορούμε <laughs> να τα ακούσουμε Πώ Πώς τώρα. μπορούμε τώρα, θα βάλεις το Κάτσε να σου πω νούμερο, το 6 Το 6, αυτό είναι Τίτλος λοιπόν, Μπρατσέρα Είδε, από εκεί προέκυψε ο δίσκος Για αυτό. να το απολαύσουμε στο τίμονι, να δω τις λερός, γουνά, να μου διαβούν οι πόνοι. Α, όμως με Και το σπάζει το κοντάι. Καταπληκτικό, τι να πω, <laughs> τι να πω <laughs> ε, Αφού δεν μέχρι να μπει η φωνή του να το τραγουδάει Δεν, δεν καταλαβαίνω φανταζόμουν ότι, ότι θα ήταν δε, αυτό δε, το δε. κομμάτι Πράγματι, έχει δώσει άλλο ύφος και Έτσι. αυτό είναι που με ενδιέφερε πάρα πολύ γιατί και εγώ όπως και όλοι οι ακροαίτες ακούμε πρώτη φορά το CD αυτό ε, ότι σε πράγματα που τα ξέρουμε αλλιώς uh -huh. έχουν πάρει μια άλλη φόρμα και αυτή η φόρμα βέβαια πατά στι ρίζες, δεν, τους, δεν, τις τα αλλιώνει, έβεται, δεν τα αλλιώνει αλλά τα κάνει και πιο σύγχρονα και πιο... Ε, τους δίνει μια νέα μορφή και επίσης είναι α, ενδιαφέρον και για σένα. Δηλαδή σε ακούμε νομίζω πρώτη φορά σε κάποιο τέτοιο χρώμα, mm -hmm. ε, ενοχιστρωτικό τουλάχιστον. Αλήθεια, ναι, έτσι, ναι. Ε, την, την ψυχή μας βάλουμε ουσιαστικά, αυτό κάναμε. Δεν, δεν είχαμε κάποιο στόχο να, να βγει κάποιο συγκεκριμένο ήχο. Ε, διαλέξαμε τραγούδια που αγαπάμε και τα, ο Βασίλης τα ενορχίστρωσε με τον τρόπο που αγαπά και εγώ τα είπα έτσι όπως θα τα έλεγα σε, σε μια παρέα. Τίποτα, δηλαδή δεν, δεν μείναμε σε λεπτομέρειες καθόλου. Mm -hmm. Μεγάλη σημασία, ε, οι άνθρωποι που βοήθησαν εκτός από τον Βασίλη Καζούλη για αυτό το δίσκο νεκταρία μου. Γιατί, γιατί ξέρω γιατί... ότι συνεργάζεσαι με καταπληκτικούς μουσικούς ναι. Σε κάθε φορά Η αλήθεια Και σαν θυλαί και... να τους αναφέρουμε Ναι ε, Και σε αυτό το δίσκο με μετήχαν φίλοι φίλοι έτσι. Mm -hmm. πολύ, πολύ στενή μου άνθρωποι Και μου αρέσει αυτό ε, Καταρχάς να πούμε ότι Για να βγει ε, αυτό το αποτέλεσμα Αγωνιζόμαστε δύο χρόνια Όχι για ηχογραφήσεις Για να αντιμετωπίσουμε διάφορες συγκυρίες Που μας επόδιζαν να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωσή του. Mm -hmm. Είναι ένα σετίδιλα, δηλαδή που έχει βγει και με πολύ κόπο, έτσι; mm -hmm. ε... Ένα συντή που θα είναι στα με ευθύνη του Ιανού. Πρώτο Θεό, έτσι. Ε, πρώτο Θεό λέμε πάντα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Θα βγει ανακοίνωση σίγουρα έτσι. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Η ε, μουσική που πήραν μέρο. Ο Κυριάκος ο Κουβέντα καταρχάς, στο βιολί. Ο Τάσος ο Μησιριλή στο τσέλο. Mm -hmm. Ο Γιώργος ο Κοτσίνη στο κλαρίνο, στο καβάλ, στο νέι και όλα αυτά τα πνευστά που χρησιμοποιούμε τα ωραία, τα παραδοσιακά. Yeah. Ε, ο, ένα, ένα νεαρό παιδί Επίσης ε, ο, ο Φίλιππος ο Εφρεμίδης Είναι ένα παιδί από τη Θράκη ε, που Παίζει βιολί Και παίζει σε ένα, σε ένα από τα κομμάτια του δίσκου Είναι, και είναι δοκιμασία Αυτό που σου κάνω Να δω, να, να δω πως πάει το αλσχάιμερ που έλεγε Α στο αυτό συνεχίζεται κανονικά. Ας δεν ξέρεις ότι δεν υπάρχει καθόλου. Ναι <laughs> ε, καλά <δεν> το είδε <laughs> τώρα Κάτσε σε λίγο <laughs> <laughs> Θα αρχίσω να σου λέω τα ίδια <laughs> και να μην ξεχάσω τον, ε, την έκπληξη ας πούμε της, της τον Αλχάντρο τον Δίας, ε, mm. ε, που είναι παλιός συνεργάτης του Βασίλη, α, οι περισσότεροι τον ξέρουν από του Σαπουριμάκ ε, είναι Χιλμανός. ο Χιλιανός mm -hmm. που παίζει πνευστά Λατινική Αμερική. Μάλιστα ε, και... ε, Θέλω να ακούσω ένα κομμάτι που έχει πνευστά Λατινικής Αμερική. Ε, τώρα θα, θα, θα ακούσες και το, θα, θα διαπιστώσεις και το Αλσχάιμερ γιατί δεν θα <laughs> θυμάμαι που <laughs> έχει παίξει <laughs> Και ήταν να δεν έχουμε <laughs> Ε, ένα CD που έχει εκδοθεί Άρα. που να γράφει του τίτλου ε, μπροστά μα και οι δύο βλέπουμε κομμάτι 1, κομμάτι 2, κομμάτι 3. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μπερδευτεί κανεί. Λοιπόν, ξέρει τι θα βάλουμε. Θα βάλουμε ε, ένα κομμάτι που παίζει και ο Αλεχάντρο uh -huh. ε, και παίζει και ο Κοτσίνης Δηλαδή παίζουν πνευστά, ο πνευστά Λετινικής Αμερικής ενδιάμεσα θα ακούσουμε τον Αλεχάνδρο Και στο τέλος ο Κοτσίνης Ένα πολύ γνωστο ένα κομμάτι Ένα λοιπόν, Ελλάδας ένα πάντρυμα, και Χιλής Μπράβο <laughs> Ε, και λίγο το έχουμε βάλει ένα μπλουζάρι και λίγο. Α, γιατί του ο, πάει. Ο του πάει στο το τέλο όμω. Στο τέλο ναι, ναι. να το περιμένει αυτό. Λοιπόν, το νούμερο 10. Το νούμερο 10 που έχει τίτλο. Ξένετε, μένα μου πολύ. Ξένετε, μένα μου πολύ υπηρωτικό. Αφιερωμένο όλου έχουν έριζε υπηρωτικέ. Τι να πεις σε να πεις Τι ε, να πω Τζαζ Παραδοσιακή τζαζ Τι Κοίταξε Ο Ήπειρος ε, ε, ε, βασίζεται στην πεντατονική Και η πεντατονική είναι η γεννήτρα όλων αυτών που λέμε Blues Έτσι jazz Τζαζ να... ε, ε, Συνέχεια Η νεκταρία να πω εδώ Ότι δεν είναι απλά Αυτό το ειδόν που ακούτε τόση ώρα να τραγουδάει αλλά είναι και μια γυναίκα με πολύ καλές μουσικές σπουδέ. Ε, ειδικά στον τομέα σου, στην στη παραδοσιακή, στη βυζαντινή μουσική. Ε, ε, έχει δασκάλους από τους πιο σπουδαίους που έχουμε. Έχει σε αυτή τη χαρά έτσι να, mm. να σε έχουν διδάξει. Άνθρωποι οι οποίοι... Σέλω να μου πεις δύο κουβέντες για αυτούς τους ανθρώπους που Μεγάλη Πρώτα απ' ο, ο Χρόνης ο Ιδονίδης, ο οποίος μου άνοιξε και αυτό το παράθυρο στη μουσική που δεν είχα ε, στο μυαλό μου ποτέ ότι θα σχολιόμουν. Ε, πάντα το έκανα έτσι τεχνικά και αθόρυβα και ήσυχα και ο άνθρωπος αυτός με έσπρωξε ουσιαστικά στην κυριολεξία πάνω στη σκηνή. Όταν δεν το περίμενα ε, Μιλάμε για την, τον δάσκαλο Με όλη τη σημασία της λέξης Είναι δέλτα κεφάλαια ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και μόνο το ότι ε, Σκέψου Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Αν καταλάβεις το ποιον Μπορεί να είχε την επομένη εμφάνιση Συναυλία και μάλιστα πολύ σημαντική συναυλία ή Μπορεί να παίζει κάπως σε ένα χώρο Που έπρεπε να είναι όπως ναι. πρέπει Και την προηγούμενη μέρα Κάναμε μάθημα γιατί μου έκανε το 2003, τότε που είχαμε ξεκινήσει ιδιαίτερα εντατικά, κάναμε λοιπόν μάθημα, ώρες, ο λαιμό του στο τέλος ε, δεν, έκλεινε, του έλεγα να σταματήσουμε τι, το μάθημα Άνθρωπέ, μου ναι, για, να μπορέσει, για να μπορέσει ναι. να τραγουδήσει και όμως επειδή θεωρούσε ότι η διδασκαλία είναι το, το, σπουδαίο, το, το πιο σπουδαίο το που μου έλεγε, ο ερμηνευτή ε, κάποια στιγμή έχει ημερομηνία λήξης. Ο δάσκαλος δεν έχει ποτέ και εγώ προτιμώ, λέει, να, να έχω καλή θύμη από τους μαθητές μου παρά να πάω αύριο και να τραγουδήσω καλά. Έτσι, έτσι. Και ωραίο πράγμα είναι αυτό που αποδεικνύει ο χρόνος ότι ε, δεν ισχύει αυτό το αμερικάνικο ρητό το δάσκαλοι είναι αυτοί που δεν κάνουν ε, ε, ε, αν το μεταφράζω ναι, ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όποιος, μόνο όποιος δεν μπορεί να κάνει Διδάσκει Γιατί τελικά αυτοί που μπορούν να κάνουν υπέροχα πράγματα ε, μπορεί να είναι και ε, οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι Αυτό ήταν το ξενιτεμένο μου πουλί που ακούσαμε ε, Και μα έφερε έτσι οι πυρώτικες Η ε, πυρώτικα ηχοχρώματα, μυρωδιές ε, mm -hmm. Μας ταξίδεψε σε αυτή την περιοχή τη Ελλάδα, ο δίσκος της Ερημιά στο Αιδόνι πιάνει όμως από όλη την Ελλάδα. Ναι. Ε, ακούσαμε την Πρατσέρα πριν, ακούσαμε τώρα το ξενιτεμένο μου πουλί. Το ασχερό από πού χαιρετίζα. Από, από, από Κύπρο. Από το Ήπεσ, πριν, ναι, εγώ το ναι, ξέχασα, ναι. Ε, πού θα μας πάει, Φύγαμε, Κύπρο, ε, mm. νησιά, Ήπειρο τώρα. Να πάμε για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, λέω να πάμε σε κάποιο που λέμε μαζί με το Βασίλη Να πάμε στη Σαμοθράκη Να πάμε στη Σαμοθράκη, δεν έχω πάει και έχω ακούσει ότι είναι από τα πιο ναι, όμορφα νησιά ναι, ναι, που είναι, έχουμε Ναι, είναι πανέμορφα ε, Αριθμός 5 Αριθμός 5 Ο και... ήλιος και το φεγγάρι λέγεται Ο δε. ήλιος και το φεγγάρι Εγώ έχω εδώ δίπλα μου τον ήλιο και το φεγγάρι <laughs> Και θα τον έχουμε όλοι μας ακούγοντα αυτό το τραγούδι από τη Σαμοθράκη Σε ρωτάω, mm -hmm. Αλλά πού θα μπορούσαμε, έχει σχέδια, έχει σχεδιάσει κάπου που θα μπορούσαμε που να έρθουμε κοντά και να τα ακούσουμε. Ναι, ζωντανά. και ζωντανέ εμφανίσει αμέσω μετά την κυκλοφορία. Θα κάνουμε σίγουρα κάποιε παρουσιάσει και στον χώρο του Ιανού Πρώτο Θεό, εφόσον κυκλοφορήσει από εκεί. Οπότε θα το μάθουν αμέσω όλοι οι φίλοι του Music Heaven, γιατί ναι. θα το δημοσιεύσουμε θα στη συνεδρία. και θα κοιτάξουμε. Εντάξει, ε, ε, ε, ε, ε, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν, δεν έχω συνηθίσει να. Ε, να πηγαίνω σε χώρου, έτσι, ας το πούμε σε, σε μουσικές σκηνές ε, όχι γιατί έχω κάποιο κόλλημα καταρχάς γιατί με πιάνει βήχας από το τσιγάλο <laughs> <laughs> <laughs> αλήθεια το λέω, δεν το λέω. <laughs> έχω, πώς το λένε, αλλεργικό έχεις σκεφτεί να βάλεις καμιά μάσκα δεν <laughs> ξέρω, ελάμε άρχισε να βγαίνω τι ασφυξιογόνες μάσκες στη σκηνή θα με περάσουν Ωραία, <laughs> τίπο, το πρώτο είναι αυτό, εδώ καλά καλά για να πάω να παρακολουθήσω το Βασίλη σε καμιά μουσική σκηνή παίρνω τα αερολήν και τα λοιπά για να, για να μπορέσω ναι. να τα βγάλω πέρα όλο το βράδυ. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, η αλήθεια είναι ότι τα, το ρεπερτόριο που, που λέω αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα χρόνια και κοντά στον χρόνο του Ναϊδονίδη, δεν είναι και για να κάνεις και πολύ κέφι. <laughs> δεν θα έρθει ο άλλος να, να ευχαριστηθεί, ε, να πιει το ποτό του κτλ. Είναι ένα περίεργο πρόγραμμα που είναι μάλλον συναυλιακό, θα το έλεγνα, Έτσι αυτό. Ε, οπότε, οι χώροι είναι περιεδρισμένοι. Δυστυχώς, ε, ε, ε, έχει... Οι Έλληνε έχουν ένα όνομα, έτσι γενικά ως πλειοψηφία έχουν αποκτήσει σε σχέση με τις διασκεδάσει τους Αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι που μας αρέσουν αυτά Δεν είναι τεκικά ε, να ε, θέλουμε ε, να, να πιούμε ένα ποτό και να κάνουμε φιγούρα στον απέναντι Μπορεί να θέλουμε να ακούσουμε μια ωραία φωνή, κάποια ωραία τραγούδια φωστό, φωστό. Οπότε ψάχνουμε πολύ για τέτοια πράγματα Εντάξει κάτι θα υπάρχουν πάντως χώροι και που τα φιλοξενούν αυτά ε, και όταν έρθει η ώρα θα υπάρξουν και οι ανακοινώσεις Ωραία yeah, και όσο yeah, ζεστά είναι yeah. και ο καιρός Θα είναι και περισσότερες so φαντάζομαι. φαντάζομαι οι επιλογές Και όχι μόνο εδώ στην Αθήνα ε, Σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω όλους τους φίλους ακροατές ξανά ε, Δυστυχώς δεν μπορώ να λέω τα όνοματά σας Όπως συνηθίζω και κάνω στις εκπομπές μου όπως επίσης μας δείχνει και ω άγνωστου παραγωγούς όχι εδώ είναι η εκπομπή Κυριακάτη και με ζωντανή καλεσμένη την Εκταρία Καρατζή παρουσιάζουμε της ερημιάς στο Αϊδόνι ένα δίσκο που θα κυκλοφορήσει πολύ πολύ πολύ σύντομα ένα δίσκο που έχει βάλει το χεράκι του Βασίλης Καζούλη στις ενοχιστρώσεις και μας είπε και πριν όλους εκείνους τους υπέροχους μουσικούς που συμμετέχουν είμαστε 30 λεπτά μετά τη μία. Και πριν βάλω το επόμενο κομμάτι, α, θέλω να κάνω μια ε, έξοδο και επανίσοδο ναι. στο, σύστημα. Α, στο σύστημα, σύστημα για να ανεβάσω λίγο την ποιότητα της μετάδοσης. Αν ε, αγαπητοί φίλοι ε, βρείτε κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, απλά κάντε refresh του player ε, που μας ακούτε ο άνθιμος κάτι λέει συγγνώμη πριν κάνεις το refresh είχαμε λέει τον κύριο χρόνο. είναι στοιχείο λογικά ο άνθιμος ο άνθιμος είναι στοιχείο πρέπει να είναι στοιχείο λογικά για να για το λείτε live τον... ε, βέβαια λογικά τιχερός, θα μας το επιβεβαιώσει τυχερός ο άνθιμος <laughs> θα μας το πει λοιπόν βγαίνουμε και ξαναμπαίνουμε ε, αν μας χάσετε απλά ένα refresh εδώ είμαστε και πάλι Όλα πιστεύω να πήγαν καλά ε, Έχουμε ανεβάσει ε, Λίγο την ποιότητα του ήχου ε, Αυτό βέβαια Το λαθάκι ήταν δικό μου Για σημαίνει. να ξέρεις ποιος έχει Το πραγματικό αλτσχάιμερ <laughs> Είχα πει με 48 κιλομπιπές Ενώ να είμαι στα 64 <laughs> Α, Νεκτάριος είναι ο άνθιμος λοιπόν. Νεκτάριος, νεκτάριος. Να, <laughs> Γεια σου νεκτάριος Γεια σου και Λινάκη, Σε είδα που μπήκες στο τσάτ και έφυγες ξαναμπές, φιλιά πολλά και από τη Νεκταρία Βέβαια ε, Θα βάλουμε ένα τραγούδι λοιπόν να μπούμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής ε, Έχουμε ήδη ακούσει α, το ασχερόμπασμα, την πρατσέρα, το ξενιτεμένο μου πουλί, ο ήλιος και το φεγγάρι Και τώρα θα ακούσουμε Νεκταρία Λοιπόν τώρα ε, λέω να ακούσουμε το χρόνο να Αιδονίδη Να λέει ένα κομμάτι Νομίζω ήρθε η ώρα ναι. με, Τον έφερε και η κουβέντα Τον μελετήσαμε ε, Θα ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι δικό του Το έχει το γράψει, γράψει ο ίδιος Είναι στίχη και μουσική Αυτό το κομμάτι ε, μου το πρόσφερε ως δώρο Σε κάποια γιορτή μου το 2006 Αυτά είναι, 2006, λοιπόν. ναι, Αυτά είναι ναι, ναι. τώρα. δώρα Μου το έφερα λοιπόν σε στίχου. Το έχω σε, σε ναι, κορδελί, ναι, τσά, ναι, έτσι, ωραίο. Ε, μου λέει έχω και κάποια μουσική Μου λέει στο μυαλό μου Ε κάποια στιγμή μου λέει θα το ναι, βγάλουμε ναι. σε δίσκο Αυτό ήταν το 2006 ε, Εκείνα που ήρθε η ώρα και να γίνει Μετά από πέντε χρόνια ήρθε ναι, η ώρα ναι. και βγήκε Λέγεται δροσοσταλιά Ωραίο αυτό mm. Και το ωραίο Για σκέψου την Σημασία. Λένε ότι τα ελληνικά mm -hmm. Έχουνε... η ελληνική γλώσσα έχει ένα χαρακτηριστικό ότι ε, δείχνει το πνεύμα των ανθρώπων που τη φτιάξανε. Παρ' εμεί χάρη, οι Άγγλοι θα μπορούσαν να βάλουν μια οποιαδήποτε λέξη και να κάνουν τη σύμβαση ε, να σημαίνει, ξέρω εγώ, αυτοκίνητο. Ναι. Mm -hmm. Να λένε ε, boom mm -hmm. και να σημαίνει αυτοκίνητο. Yeah. Δεν τρέχει τίποτα. Mm -hmm. Μια σύμβαση. Ενώ στα ελληνικά δεν γίνεται αυτό. Mm -hmm. Ωραίο λοιπόν, να σκέψω αυτή τη λέξη. Έχει σχέση με την ώρα Όπω το ε, φρούτο, ακριβώς. άγουρο Δεν είναι ωραίο mm -hmm. Σάπιο, δεν είναι ωραίο Έχει την ε, ώρα και του και είναι και ωραίο του, έτσι, λοιπόν. Ε, έτσι λοιπόν και αυτό το ε, ωραίο τραγούδι Ήρθε ωραία... ο καιρός ε, Να βγει και να το μοιραστούμε όλοι Για να χαρούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι Ποιος είναι ο τίτλος του Νεκταρία μου Είναι, και το, είναι το 8 ε, Το έχει γράψει σε στίχου, και τους στίχους και τη μουσική ο δάσκαλός μας ο Χρόνης ο Αϊδονίδης και, το έχει ενεργηστώσει ο Βασιλής το έχει ενεργηστώσει ο Βασιλής Καζούλη και το ακούμε από τη φωνή του δάσκαλου Τ τ χρα γί τα πρινιά, ναι mashito radio music heaven <laughs> Έραπετάρτε δυο φίλια να και δυο λόγα λόγια στην. Σινά... Τώρα στον κύριο της καρδιάς πουλακιά και λαϊδούνε και σαν το γά, γάρο mereju che radio music heaven έφτερα πετάρατε δύο και δύο του χρόνη και είχα που είχα να τριχασεί με το μπουμπί και η φωνή του mm. όταν μου είπες ότι είναι 84 mm. χρονών mm. και ακούς αυτή τη φωνή mm. και έχει αυτή την ενέργεια ο άνθρωπος αυτός τι να πω, τι να, πω να, να πάει 200 και mm. να είναι, δεν μπορεί να υπάρχει άλλη ευχή χρόνης Αϊδονίδης είναι, είναι απίστευτος άνθρωπος, απίστευτη φωνή... Και πόσο ε, τυχερή που τον, του, και τον έχεις τόσα Θεού χρόνια από τα Είναι ευλογία Θεού, δεν υπάρχει καλύτερο δώρο. άνθιμε με πολύ τυχερός που τον σε χθες εκεί στη Χίο. Νεκτάριο. Νεκτάριο. Άνθρωπο Αλτσχάιμερ συνεχίζεται. Έτσι μου είπατε είναι νεκτάριο. Ναι, άνθρωπο είναι το, <laughs> το... νικname. Ναι, το νικname. Αλτσχάιμερ. Συλλέ τα νικname. Εντάξει. Ναι. Ναι. <laughs> το, το, το, το σώσαμε. <laughs> λοιπόν, έφτιαξα και το σύστημα ω διαμαγεία και βλέπω ότι οι ακροατέ μα είναι η Μέρη από τη Θεσσαλονίκη, η Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη, ο Κώστα Ωάγα, ο ο Κώστα μου με το καλό και εσύ με το καινούριο σου δίσκο και να έχω τη χαρά να τον παρουσιάσω εδώ ζωντανά μαζί σου ε, η Μέλια η Μελιά <laughs> δεν ξέρω <laughs> που μπαίνει ο τόνο. <laughs> το κελινάκι το δικό μου ο Λουκάς ε, η Ήλιο ε, γεια σου Ερατόμας ε, και επίσης ο Νεκτάριος ε, η Ρέα την Πάτρα ο Σταύρος ε, και όλοι οι υπόλοιποι που εμφανίζονται ως ντροπαλοί επισκέπτες ε, μην στεναχωριέστε όσοι έχετε κάποια προβληματάκια στην ακρόαση η εκπομπή ηχογραφείτε και ε, θα την ανεβάσω να μπορεί να την κατεβάσετε να την ακούσετε και εσείς ξανά και όλοι όσοι την έχουν χάσει γιατί ε, πραγματικά αυτές οι εκπομπές είναι ιστορικές ε, ε, έχουμε φτάσει λοιπόν ε, Uh, έχει 15 κομμάτια αυτό το CD mm -hmm. Και θέλω να έχουμε τη χαρά Να τα παρουσιάσουμε Όσα προλάβουμε mm -hmm. ε, Μακάρι και όλα ε, Γι' αυτό θέλω να πάμε Κατευθείαν στο επόμενο Λοιπόν ε, Θα πάμε λοιπόν σε ένα κομμάτι Πολύ αγαπημένο μου ε, Λέγεται προξενητής Είναι από τη Μικρά Ασία ε, Αυτό έχει και μια έτσι Ενδιαφέρουσα ιστορία ε, λαογραφική. Ε, τα παλαιότερα χρόνια επειδή τώρα φαντάζομαι ο κόσμος που μας ακούει είναι νέα παιδιά έτσι κάνουμε λίγη ιστορία από τα παλιά τα παλαιότερα χρόνια λοιπόν ε, οι αποστάσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες ακόμα και σε κοντινά χωριά ναι. ακόμα και τα κοντινά χωριά για να τα διανύσεις να φτάσεις από το ένα χωριό στο άλλο ήταν ολόκληρο ταξίδι. ταξίδι. Όταν λοιπόν ε, παντρεφόταν μια κοπέλα και Ακόμα και αν παντρευόταν σε διπλανό χωριό, που συνήθω αυτό γινόταν αν δεν παντρευόταν στο ίδιο. Ε... Συγγνώμη, βρε νεκταρία μου, για όλου αυτού του ήχου δυστυχώ. Το στούντιο δεν έχει δε δε, και... μόνο. Ισυχά, Και εντάξει. Είμαστε ροκ κατάσταση. Είμαστε ροκ, <laughs> για να μην πω <ποτί> ότι είμαστε τέλο πάντων. Πού λε. Επειδή ακριβώ ήταν μεγάλε οι αποστάσει, όταν λοιπόν παντρευόταν μια κοπέλα και πήγαινε σε ένα διπλανό χωριό, ήταν σαν να ξενιτευόταν. Mm, ξενήτια ε, Και μέσα στο τελειτουργικό λοιπόν του γάμου Που τα παλιότερα χρόνια διαρκούσε πολύ, πολλές μέρες Υπήρχε κάποια στιγμή που την αφιέρωναν στη, στην, ε, ε, Στον αποχωρισμό, στο να εκφράσουν τον αποχωρισμό της κόρης από τη μάνα Και εκεί λέγανε τα λεγόμενα τραγούδια που έχουν μείνει ως θρήνη του γάμου Όσο και να ακούγεται αυτό από ναι. τη φύση του, αντιφατικό. Η ναι. ε, θρύνη του γάμου είναι αυτά τα, τα κομμάτια λοιπόν, που εκφράζει η μάνα, τη θλίψη τη που χάνει ουσιαστικά το κορίτσι τη, γιατί ξενιτεύεται, και παρακαλά το γαμπρό να τη φέρεται όσο πιο καλά γίνεται, για να νιώθει τουλάχιστον ότι το παιδί τη περνάει ωραία. Ακαιστευτό. Και έχει πάρα πολύ όμορφα λόγια λοιπόν. Εδώ είναι ποιο ήταν ο προξενητή που ανέβαινε τη σκάλα. Μην τέριαξε τον Αετό μαζί με τη Σολιτάνα. Music Heaven. <laughs> Να μην την επιτράνεις mm. Τσες μεγεντική μου γάστρα Με τα λιούλουδά σου τα σπρά Κατ' το Όλοι, τώρα το ακούμε και εμείς <laughs> Πολύ λοιπόν, καλό Ρώταγα Με την νεκταρία Την καρατζή έχουμε και ένα άλλο πολύ κοινό ε, Έχουμε την ίδια Καταγωγή Βέβαια, πατριωτάκια. Είμαστε πατριωτάκια Από τα βάτικα Τα βάτικα για δεν ξέρουν Είναι στο δεξί πόδι mm -hmm. Το λακωνικό στο τέρμα, στο τέρμα ναι. Το καβόμαλιά δηλαδή Έτσι, ένας υπέροχος πραγματικά τόπος Ένας τόπος ο οποίος όχι επειδή είμαστε από εκεί Αλλά όσοι πάνε Έτσι mm -hmm. το αναγνωρίζουν Με καταπληκτικά μέρη ε, Η Νεκταρία είναι από τη Βελανιδιά, ε? από τα Βελανίδια Από τα Βελανίδια Όλοι τη λένε Βελανίδια ναι, ναι, Φαντάζομαι και εγώ έτσι? Βέβαια εγώ παρότι είναι μου από εκεί έχω τη δικαιολογία ότι έχω Εντάξει, χάσει, χάσει λίγα ναι. εκεί σου έλεγα και πριν έφυγε ο παππούς ναι. ο συγχωρεμένος νέος ήρθε εδώ στο Εγκάλαιο και έτσι δεν έμεινε κάποιο σπίτι να πηγαίνουν συχνά mm -hmm. παρόλα αυτά άμα βγει στην πλατεία εκεί στη Νεάπολη και φωνάξει αρώνεις θα, θα, θα βγουν γύρω γύρω όλοι ε, ένας όμορφος τόπος ε, και ακόμα που δεν τον έχουν χαλάσει, που είναι γνήσιος, mm -hmm. και έλεγα να βάλουμε ένα κομμάτι έτσι από την περιοχή την Πελοκονισιακή και, και μου λέει η Νεκτάρια, ξέρεις εγώ τώρα... <laughs> Το θεωρούσες δεδομένο. <laughs> τα, τα βγάζω στον ναι. αέρα. <laughs> λοιπόν, ε, μου λέει δεν έχω κάποιο ευλοπονησία. Ε, και πραγματικά ήταν μια έκπληξη. Έχω, και ο, ο λόγο βέβαια είναι. Ότι ετοιμάζεται. Τώρα, ετοιμάζουμε ένα δίσκο με όλο με τραγούδια των βατκών, τα τραγούδια δηλαδή Έτσι. του τόπου μα, οπότε είπαμε να το αφήσουμε να μην βάλουμε σε αυτό το δίσκο τίποτα και να το αφήσουμε. Όλα. Και να είναι κάτι ξεχωριστό ε, ε, που έχει άλλωστε και ένα λίγο διαφορετικό χρώμα, mm -hmm. ε, όχι τόσο. Με... Εμείς εδώ κοιτάξαμε να έχουμε και κάποια κομμάτια τα οποία, τα οποία να, να μπορούν να διασκευαστούν με τον τρόπο που θέλουμε να ενερμονιστούν και να μην ακουστεί παράτερο. Ε, και, γι' αυτό διαλέξαμε κυρίως νησιά, μικρά Ασία που Μέρινέ ναι, έχει πάρα πολύ ανατολή. Η μικρασία ασφαλώς και έχει από την φύση της. Ε, γι' αυτό προξενητής γιατί έλεγε η η Μέρι, αν ανακούει λίγο ανατολή ή τη φαίνεται. Ναι, έτσι, είναι έτσι, πολύ, πολύ Ανατολή λοιπόν και μας αρέσει και μας η Ανατολή. Έχουμε σαν Έλληνες, το ένα μας πόδι στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση. Η Δύση έχει πάρει την ταυτότητά μας όμως από την Ελλάδα, πολύ περισσότερο από ότι mm -hmm. έχουμε εμείς δυτικές επιρροές. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι και η ευλογία και η κατάρα αυτού του τόπου η θέση του. Είναι και η ευλογία του πολιτισμικά και η κατάρα του για τα το βάσανα που, που περνάει και συνεχίζει να περνάει. Έχουμε να πούμε διάφορα. Θα μιλήσουμε και ε, για τις εποχές αργότερα. Και πρέπει. Ε, και, πρέπει. Ε, και πρέπει. Όμως, αυτό το σημείο, 10 λεπτά πριν τις 2, ε, να ακούσουμε ακόμη ένα κομμάτι από τη ερημιά στο Αιδόνι που πρώτο παρουσιάζουμε σήμερα στο Music Heaven Radio Αστροπαλιά το κάστρο της Αστροπαλιάς τέσσερα Αστροπαλιά Ξαναπάμε στα νησιά για να δούμε τι έχει κάνει ο Βασίλης Καζόμις εδώ πως το έχει μαγειρέψει ενώ Αστροπαλιά Αστρο τη στρω... Το Καστελάνο σύννεφα στο Καστελάνο σύννεφα Κιθάρας του Βασίλη Καζούλη ο οποίος έπαιξε και mm -hmm. αυτό το αγούδι Όλα, όλα στο δίσκο Κιθάρα, κισάρες, ναι, ναι. Κιθάρα καζίχνης. Μπάσο παίζει ο Βασιλής Αυτή ήταν και η Αστροπαλιά mm -hmm. ε, Να σε ρώτησε όχι, Νεκτάρια mm -hmm. ε, Αληθινή απορία που έχω γιατί ε, όπως θα γνωρίζουν και όσοι έχουν διαβάσει το πώ που έχω ανεβάσει στο Music Heaven, αλλά και γενικότερα όσοι σε ξέρουν ε, είσαι εκτό από αυτή η ε, τραγουδίστρια στην παραδοσιακή μας μουσική είσαι ψάλτρια ε, mm. ε, έχοντας τέτοιους δεσμούς με τη βυζαντινή μουσική πολύ συχνά ψάλει σε ναούς mm. ε, από εννιά ψάλλεις σε ναούς θα μου τα πεις αυτά <laughs> ε, αλλά η ερώτηση μου είναι η εξή ότι η, η, η άλλη σου ιδιότητα είναι είσαι μια διακεκριμένη νομικός με ειδίκευση στα πνευματικά δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία με μεταπτυχιακά ε, τώρα κάνεις κάνει το διδακτορικό σου. Με το καλό να τελειώσει και να γίνει ντόκτορ. Και μαζί με αυτά είσαι και μητέρα. Έχει τη μικρή τη Σοφία έτσι. Την Ελενίτσα. Η Δεν ξέρω πώ ήρθε τη Σοφία, αλλά θα το ψάξω. Δηλαδή επόμενο Μακάρι, μακάρι, στο επόμενο ο Αλτσχάιμερ που λέγαμε, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, Για να δεις ποιο είναι ο πιο. Όχι, <laughs> δεν τρει <μπορείς> μεταδώστε. <laughs> Έχω και τη δικαιολογία ότι ξέρει παράλληλα. Να κάνει όλο μαζί, Μωρέι. Ναι, Στι 18, ναι, ναι, ναι, ξέρει, ναι. δεν έχουμε εδώ ναι. του συγχωρείτε και τους βοηθού να μα βοηθάνε. Καλύτερο. Αλλά τέλο πάντων, ε, κατάλαβε λοιπόν ποια ερώτηση μου, πώ μια. Πώ το καλό μια γυναίκα τα προλαβαίνει όλα αυτά. Τι ε, γίνεται. Εντάξει, δεν Ποιο είναι το μυστικό. Δεν υπάρχει μυστικό. Δεν τα προλαβαίνει απολύτω όπω θέλει ποτέ. Απλά ε, για, για μένα ε, νομίζω ότι το. το, το α, αν ψάχναμε ένα μυστικό είναι να κάνει αυτά που αγαπά. Όταν μπορεί να κάνει αυτά που αγαπά, μπορεί να τα κάνει όλα μαζί και α είναι εκατομμύρια. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ενώ μπορεί να κάνει ένα πράγμα, αν σε υποχρεώσουν να κάνει ένα πράγμα που δεν αγαπά. Ε, μπορεί να το παιδεύεις για χρόνια Και να μην καταφέρνεις να κάνεις και τίποτα Γιατί θα σου κόβει Και τη διάθεση που έχεις Για να κάνεις άλλα πράγματα που αγαπάς Λοιπόν αχύ. είναι δύσκολο βέβαια Είναι δύσκολο γιατί έτσι όπως ζούμε α, αυτή, α, Αυτός ο τρόπος ε, ζωής Είναι ε, ε, Πώς να το πούμε Είναι δουλικός ε, Έχει πει ο ο Αριστοτέλης που έχει πει φοβερές σοφίες και πρέπει όλοι να επανέλθουμε τώρα σε αυτά να διαβάσουμε πλέον τα πολιτικά του για να επανέλθουμε τα πολιτικά του Αριστοτέλη έλεγε ότι ο άνθρωπος που κάνει ε, μισθωτή εργασία ε, στο τέλος η, η διάνοια του χάνεται θύνει ε, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο Και βέβαια αυτά τα έχει πει και αργότερο ο Μάρξ και τα, λοιπά, ναι. τα ξέρουμε έτσι είναι γνωστά Αλλά έτσι όπως έχουμε καταντήσει Με τον τρόπο που ζούμε Είναι πάρα πολύ δύσκολο πια ένας νέος άνθρωπος Ειδικά σήμερα να κάνει Αυτό που αγαπάει και να ζει Από αυτό που αγαπάει Είναι mm. αδύνατο Είναι μεγάλο όνειρο Το αδύνατο. μεγαλύτερο όνειρο που ναι, ναι. μπορεί να έχει κανεί Είναι να, να ζει από αυτό που αγαπάει Αλλά όμως είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που είπ δηλαδή, ε, αυτά που αγαπάς δεν πρέπει να περιμένεις να οριμάσουν σε αγωγικές είναι. συνθήκες Όχι. πρέπει να τα κάνεις ταυτόχρονα και προσωπικά αυτό είναι που, κάτι που άρχισε να το καταλάβω και mm -hmm. έστω και αργά ελπό σκεφτείτε. Και δεν είναι αργά, ποτέ δεν, να είναι, να αργά, το... ποτέ ποτέ δεν το... είναι αργά. Ναι, ναι είναι τρόπο σκέψη. Και όλοι είναι. μας δηλαδή, τρόπος όσοι είναι. αγαπάμε κάτι, σταματήστε παιδιά να το αναβάλετε. Δεν υπάρχει ε, μεγαλύτερο λάθος αγαπάς κάτι δεύτερο... τώρα είναι ο καιρό να το κάνει. Και όχι μόνο αυτό. Το δεύτερο λάθο είναι να μην κυνηγάμε την εντέλεια. Ναι. σε όλα, γιατί αυτό θα μας εμποδίσει από το να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε το να εμένουμε στην τελειότητα δεν θα μας οδηγήσει ποτέ στην τελειότητα ενώ αν το κάνεις κάτι πολύ χαλαρά πολύ άνετα, με την αγάπη σου με τη χαρά σου και με το να δικαιολογεί τον εαυτό σου εάν τυχόν κάνεις λάθος αυτό ναι. που πας να κάνεις αν έχεις αυτή την άνεση με τον εαυτό σου του δώσεις λίγο χάρη τότε θα κάνεις το τέλειο Άλλο τώρα βρίσκει πράγματα που με αγγίζουν πάρα πολύ, έτσι, mm. στη ζωή μου, γιατί ε, έχω αυτή την... σε κάθε δουλειά που αναλαμβάνω, σε οτιδήποτε κάνω, ε, κυνηγάω αυτό το πράγμα, mm -hmm. το να, την παραμικρή λεπτομέρεια. Και μετά, αργότερα, ε, κάθομαι και σκέφτομαι, μα όλο αυτό το χρόνο που διέθεσες, για να κάνεις αυτή η εκείνη τη λεπτομέρεια, That's... την οποία κανείς, μα κανείς, όχι απλά δεν θα την έβλεπε, αλλά δεν θα τον ενδιέφερε. Mm -hmm. Πόσο ανάλωση τον εαυτό σου Και πόσα άλλα πράγματα που θα είχαν Μεγάλη σημασία δεν έκανες Επειδή κόλλησες αυτή τη λεπτομέρεια Έτσι, ακριβώς αυτό είναι. Ναι, Έτσι, αυτό έπρεπε να σε γνωρίσει Όχι, Νωρίτερα yeah. <laughs> Αυτά τα πράγματα Πραγματικά είναι Και η απάντηση στο πως αυτό που έλεγα πριν ένας άνθρωπος που είναι μητέρα που είναι νομικός που, είναι, που ασχολείται με τη μουσική όλα αυτά που κάνεις στη mm -hmm. μουσική πως καταφέρνεις και είσαι ζωντανή και συνεχίζεις και το κάνεις και παρά την κούραση όλα τα προλαβαίνεις Μετάξει, και τα πατρεύεις δεν είναι όλες οι μέρες ρόδινες έχει μια ωραία ερώτηση η Ευαγγελία όμως εδώ ναι. ε, όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις τι δρόμο θα ακολουθήσεις πως διαλέγει τι πρέπει να κάνεις ε, ε, καταρχάς ε, έχει μια μικρή παγίδα αυτή η ερώτηση Δεν είναι ένας ο δρόμος που ακολουθούμε στη ζωή μας Δηλαδή ε, μας έχουν μεγαλώσει λάθος είναι, είναι, είναι αυτό το πράγμα Ότι ε, μπαίνουμε σε ένα σχολείο και μαθαίνουμε Ότι τελειώντα το σχολείο πρέπει να ακολουθήσουμε μια ειδίκευση Ένα δρόμο Δεν είναι ένας ο δρόμος που μας ανοίγεται στη ζωή Είναι πάρα πολλοί οι δρόμοι που μας ανοίγονται Πρέπει να, κάν, να, να έχουμε το, στο μυαλό μα ότι είμαστε, ε, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Τι δρόμοι λοιπόν μα ανοίγονται. Αν αφήσουμε αυτή την άνεση στον εαυτό μα, θα διαλέξουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Κάποιο από όλα αυτά θα μα οδηγήσει στο να ζήσουμε κιόλα, να βγάλουμε και το βιοπορισμό μα, για να μιλήσουμε και πιο πρακτικά. Αλλά δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε από τα 16 μα, από τα 17 μα, από τα 18 μα, όταν καλούμαστε να δώσουμε εξετάσει. Είναι πολύ δρόμοι. Άσε που, ε, μπορεί να αλλάξουμε πολλούς δρόμους και στην πορεία. Γιατί όχι. Και αυτό δεν είναι και αρνητικό. Αυτό είναι το καλύτερο. Δεν αυτό είναι, είναι το καλύτερο. <laughs> <laughs> να τα τεινάζουμε όλα στον αέρα. Ξαφνικά, να λες, τελείωσε σήμερα, ό,τι έκανα έκανα και από αύριο ξεκινάω κάτι καινούριο. Ακούτε Radio Music Heaven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 mm <makes noise> Beso Alejandro. Προστής ο Άγας. Mm -hmm. η Πίντο συναντήθηκε με τις Σάνδης. Πολύ ωραίο, <laughs> πάρα πολύ ωραίο. Είναι η δεύτερη ώρα τη εκπομπή κυριακάτικη Επισκέπτες. Εδώ στο Music Heaven Radio ο Χάρης Αρώνης έχει κυριακάτικη Επισκέπτρια την δικιά μας, την Εκταρία την Καρατζή, την gate, <laughs> ως μέλος του Music Heaven ε, ε, της διαδικτυακής μας ε, κοινότητας. Παρουσιάζουμε τον ακυκλοφόρητο δίσκο ε, της, ε, της ερημιάς «Το Αϊδόνι» που θα κυκλοφορήσει όπως όλα δείχνουν από τον Ιανό. Mm. Και τι ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε Νεκταρία. Υπηρώτικο. Τίτλος. Ε, «Εξέφεξεν Ανατολή». «Εξέφεξεν Ανατολή». Mm -hmm. Αυτό που λέγαμε πριν με τα καταπληκτικά φωνητικά που κάνει ο Βασίλης από πίσω, τα οποία χωρίς να είναι τα γνήσια, όπως μου έλεγες η νεκταρία, πυρότικα, τα γνήσια ναι, υπηρότικα, ναι. Α, έχουν, καταφέρουν να αποδώσουν ε, την ίδια ατμόσφαιρα. Λέγαμε ότι η Πίντος συναντήθηκε με τη ε, κατά Κώστα Άγα, ακριβώς γιατί ο Αλεχάνδρο Δίας, το λέω καλά το mm -hmm, πόνο, ναι, ε, έχει παίξει με την Κένα, το πνευστό αυτό, α, Πράγματα που δεν είναι τόσο καλά με την Ήπειρο και την Πίνδο και όλα ε, αυτά. Βέβαια, οι μουσικέ είναι συγγενείς πριν από εμά. Νεκταρία, αυτό το CD που mm -hmm. κυκλοφορεί, και θέλουμε mm -hmm. με πολύ έτσι ανυπομονησία να το δούμε να υπάρχει α, στα όποια δισκοπολία έχουν απομείνει και να το πάρουμε και να το έχουμε σαν της αυρώς στη βιβλιοθήκη μα. Αυτό το CD λοιπόν... Ε, Έρχεται μια εποχή περίεργη για τη χώρα Για να μην πω ότι κάτι άλλο ε, Πώς θα βλέπει όλα αυτά που γίνονται γύρω μας Πώς θέλω να μου μιλήσεις και προσωπικά mm -hmm. Πώς έχουν συναντήσει mm -hmm. Αν σε έχουν επηρεάσει στη ζωή σου Όλου μα έχουν επηρεάσει. <χε> όλου. Δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να λέει ότι δεν τον έχουν αγγίξει. Ακόμα και όσοι ήταν μη ενταγμένοι, βρέθηκαν στην ανάγκη να ενταχθούν με την έννοια του εντάσσου, όχι σε κόμμα, είσαι, να ενταχθούν σε μια πολιτική στάση απέναντι στα πράγματα. <χε> Γιατί αυτό το είχαμε χάσει για πάρα πολύ καιρό. Και η δική μου γνώμη είναι ακριβώ ότι εκεί βρίσκεται και η ουσία του όλου θέματο. Είμαστε από το 80 σχεδόν. Στο περίπου βάζω την έτσι Μιλάω για τις δεκαετίες εκείνες Έχουν ανατραφεί κάποιες γενιές Ανθρώπων που δεν έχουν σχέση Με την πολιτική ζωή Με τη σωστή έννοια του όρου δεν, δεν είναι πολίτες Πάρα πολύ ωραία Αυτό ακριβώς Δηλαδή μας έχουν Μεγαλώσει Κάποιες γενιές τώρα Ότι αυτό που έχει αξία στη ζωή Είναι να περνάμε καλά και να πετύχουμε ή να πεθάνουμε. Αυτή είναι mm. η ιστορία. Ή πετυχαίνεις, είναι το σύνθημα, ή πεθαίνεις. Και το πετυχαίνει με την έννοια, ξέρει των, των χρημάτων, των υλικών ακριβώς, κυρίως πραγμάτων. Και ε, ότι δεν αξίζει τίποτα άλλο στη ζωή, πέρα από το να περνάς καλά. Έχουν καθαγιάσει την ελαφρότητα όλα αυτά mm. τα χρόνια. Λοιπόν, εύγαινε, θυμάμαι χαρακτηριστικά σε εκπομπές, ας πούμε, τηλεοπτικές, έβγαινε κάποιο άνθρωπο και... Πήγαινε να κάνει μια αναφορά, για παράδειγμα, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη και αρχίζουν οι παρουσιαστές και λέγανε, ξέρετε αυτά τα βαριέται ο κόσμος, ε, ε, να πούμε αυτά τι που συμβαίνουν σήμερα. Μα αυτά συμβαίνουν σήμερα. Συμβαίνει το ότι έχουμε αποκοπεί από την ουσία των πραγμάτων. Το αστείο είναι ότι ειδικά αυτοί οι φιλόσοφοι, αν με ένα θαύμα μαγικό ραβδί του φέρνουμε στη σημερινή εποχή, ο Πλάτων ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης όλοι αυτοί είχαν κανένα πρόβλημα να συνομιλήσουν με τους σύγχρονους φιλοσόφους mm -hmm. κάτι που δεν θα συνέβαινε α πούμε ανέφερνε τον Ηράκλειο να συνομιλήσει με κάποιον σύγχρονο επιστήμονα έτσι mm -hmm. δηλαδή ειδικά στη φιλοσοφία mm -hmm. δεν έχουν γίνει και τόσες αλλαγέ, ώστε να μην μπορεί να τι να παρακολουθήσει Τι να παρακολουθήσει ε, που είναι πιο μπροστά από εμάς κατά τα άλλα αυτά είναι ε, Εμεί έχουμε την ανάγκη να επανερχόμαστε σε αυτά για να κοιτάμε, να, να δούμε από πού μπορούμε να πιαστούμε ειδικά αυτή την περίοδο για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω από αυτό που είμαστε ε, Είχαμε ξεχάσει να είμαστε πολίτες με την έννοια του ενδιαφέροντος και της συμμετοχή, αλλά τι κάναμε ή μα μας μάθανε να κάνουμε, είτε να ψηφίζουμε μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια, βάζουμε κάποιους άλλου ανθρώπους ε, να κάνουν όλα αυτά που θα έπρεπε να μας αφορούν, mm -hmm. ε, είτε ούτε καν αυτό, να μην ψηφίζουμε καν, έτσι με μια παξιωτική μορφή. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το λειψό, το προβληματικό σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, mm -hmm. αν είναι αλήθεια αυτό ότι η άμεση δημοκρατία δεν μπορεί να... Άλλοι λένε ότι μπορεί να λειτουργήσει με τη βοήθεια και τη τεχνολογία. στις μέρες μας θα μπορούσε να λειτουργήσει τέλος πάντων αν δεν είναι άμεση για τα πάντα θα μπορούσε να έχει περισσότερες άμεσες μορφές κάποια δημοψηφίσματα συχνά τέλος πάντων μην την πάω εκεί την κουβέντα πράγματι πόσο μακριά μας έμαθαν να είμαστε από αυτά που θα μπορούμε να σας ενδιαφέρουν και ξαφνικά όταν ήρθε σε εισαγωγικά η καταστροφή όταν ήρθε η καταστροφή απλά... αυτές οι γενιές όλες που ανατράφηκαν με το lifestyle... Ε, δεν είναι, είναι εκπαιδευμένες... να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν. είμαστε αυτοί, Ακόμα και αυτή τη στιγμή... ζούμε στο μικρό κόσμό μας. η ξένη είναι πολύ πιο αλληλέγγυοι... σε σχέση με εμάς. Ακόμα και όταν κατεβαίνουμε στη διαδήλωση... μου έλεγε χαρακτηριστικά αυτός ο Αλεχάντρο... που παίζει εδώ στο δίσκο... Yeah. ο οποίο είναι χιλιανός ο άνθρωπος. Έτσι? Έχει ζήσει το δυνωτού, στα... Στη, Χιλή. στη Χιλή. Όταν έφυγε από τη Χιλή. Έφυγε για αυτό το δόνο. για το του και λέει: Ήρθα τώρα εδώ και έχω να λοιπόν, Κάτσε και μου είπε: πάμε στη Χιλή. Μου είπε το εξή που είναι χαρακτηριστικό. Κατεβαίνει στη διαδήλωση προχτές και μου λέει: Κοίταξε, μου λέει να δει που λέμε για αλληλεγγύη των Ελλήνων. Έτσι είμαστε όλοι κάτω και διαδηλώνουμε. Α... Yeah. Αγανακτούμε. Και τι του συμβαίνει. Την ώρα που γίνεται το μπλόκο και πέφτουν επάνω τη αστυνομική κτλ. και κρύβεται, αυτό κρατούσε μια μπύρα. Βρέθηκε ένα και πήγε και του άρπαξε την μπύρα. Λέει: Ακόμα και την ώρα. Την μπύρα. Δεν την Δηλαδή την ώρα που αγωνιζόμαστε, κάνουμε. Ο Καταλαβαίνει. Ήτανε και τη Είναι τώρα λέμε έτσι ναι, ένα χαρακτηριστικό ναι. Δηλαδή <laughs> Εμείς είμαστε αλληλεγγύοι ορισμένες ώρες <laughs> Δεν είμαστε όλες α, Δεν α, έχουμε αυ... καταλάβει ακόμα τι είναι Αυτή η αλληλεγγύη Τι είναι αλληλεγγύη Είναι, είναι αλληλεγγύη. τόσο σπουδαίο πραγματικά αυτές τις εποχές Δηλαδή αν δεν υπάρξει αλληλεγγύη Ζήτω που καήκαμε Ποιος θα σε προστατεύσει Η Ελλάδα ποτέ όλοι κατηγορούν ότι έχουμε πολύ κράτος πολύ κράτο. Εγώ είμαι από αυτούς πιστεύω ότι δεν έχουμε καθόλου κράτος mm -hmm. Καθόλου κράτος πρόνοια, καθόλου κράτος που να δουλεύει, Έτσι. καθόλου κράτος που να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται για τον πολίτη. Έτσι λοιπόν είμαστε ανυπεράσπιστοι τελείω. Δηλαδή σε, στην πρώτη αναποδιά δεν υπάρχει. Πολύ δύσκολα μπορεί να σε υπερασπίσει και να σε στήριξει κάποιο κρατικό φορέα. Γι' αυτό η αλληλεγγύη πια. Mm -hmm. Αν την είχαν κάποιοι άλλοι ε, Λαοί ας πούμε μια φορά να κοιμήσει, την έχουμε δέκα uh -huh. Πρώτα η μπύραλη <laughs> και μετά όλα τα έλεγα <laughs> Πρώτα η μπύρα Πρώτα <laughs> που είναι Υπεράλες Να ακούσουμε ένα τραγούδι Λοιπόν αντί λοιπόν, να ανέβουμε λίγο ε, Πάμε εδώ δω δικά νησα πάλι ε, Ο τίτλος Έρι. Έρη Έρη αυτή την πύρα <Barbie> <laughs> <dressing> την <uras> απορία στα μάτια του Αλεκάνδρου μετά, μετά το σκηνικό έχουμε κολλήσει ε, όλα αυτά οι, οι διαδηλώσει, κατά τη γνώμη μου αν θέλουμε να έχουμε κάποια ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα θα πρέπει να γίνουν λίγο πιο τακτικές πιο πώς να το πω να... δεν έχει νόημα τώρα να γίνεται μια φορά επειδή Όταν θα ψηφίσουν αυτό οι. Ναι, ναι, θα πρέπει να είναι μια πιο τακτική. Εκεί και, και, και θα πρέπει, πράγματι να αλλάξουν και κάποιο περιεχόμενο όσον αφορά την οργάνωση. Δεν λέω να μπει κάποιο κόμμα και να τι καπελώσει. Μιλάω για μια πιο ουσιαστική, ε, στα αιτήματα δηλαδή. Mm -hmm. Κάτι πιο συγκεκριμένο και ουσιαστικό. Γενικά τώρα να πηγαίνει να μου τους βουλευτές ή ξέρω εγώ ότι αυτό είναι στην τελική Ταξη, δεν είναι όλοι βέβαια πρέπει να πούμε ότι τώρα <στονίτως> ναι. πια είναι πιο είναι εδώ που θα λέμε ε, αρχίζουν <στονίτως> αργά λίγα δε, ό, και άλλα τέλος πάντων ναι. όχι έχει και ένα καλό για να μην μεν ψημιρούμε κιόλας <στονίτως> επειδή ε, εγώ το πιστεύω και σε φιλοσοφία ζωής ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό ε, το πιστεύω σε όλα τα επίπεδα τίποτα δεν γίνεται τυχαία τίποτα ε, και επειδή εγώ πιστεύω και στο Θεό Τα βλέπω και λίγο για αυτή τη σκοπιά Όταν ε, συμβαίνει κάτι Για κάποιο λόγο συμβαίνει Και μάλιστα σε τέτοια, σε, σε τέτοια κλίμακα ναι. έτσι, ε, Βλέπω ότι έχουμε αρχίσει Τώρα με αυτή την κρίση Που μας έχει κατά κάποιο τρόπο ενώσει Να ψάχνουμε να κρατηθούμε Από πράγματα που έχουν αξία ε, Μα μόνο αυτά Αν ο πολιτισμός μας και η ρίζα μας και στη μουσική δεν είναι από τα πράγματα που μπορούν να μας στηρίξουν τέτοιες εποχές τότε τι μπορεί να είναι πράγματα που τα θεωρούσαμε τα ζνομπάραμε mm -hmm. κάποιες άλλες εποχές τώρα mm -hmm. γίνονται ε, οι, οι βάσεις στις οποίες πρέπει να πατήσουμε για να στάθουμε στα πόδια μας ακριβώς και ίσως πώς να το πω χρειαζόταν σε εισαγωγικά δεν είναι ωραίο αυτό που περνάει η χώρα μας τώρα αλλά ε, ας μην μείνουμε στο τι θα έπρεπε να έχει γίνει, κοιτάμε τώρα αυτό που έχει γίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί ο καθένας να αλλάξει και το μικρό κοσμό του και σιγά σιγά να αλλάξουμε και να περιμένουμε αν όχι εμείς να σώσουμε αυτή την κοινωνία, επειδή το χρέος θα είναι πια για τις επόμενες γενιές, να αναθρέψουμε γενιέ που θα μα βγάλουν από το που τι φέραμε. Σε αυτή την πορεία χρειάζονται και μερικά. Όχι, ε. δεν μπορεί να είμαστε. Όχι, ασφαλώ. Ναι, να κάνουμε ό,τι περνάει τώρα από το χέρι μα, ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε και να, και... Και να κοιτάξουμε τέλο πάντων ό,τι μπορούμε στο μικρό κόσμο μα να, το... να το φτιάξουμε. Νεκταρία. Η Ελλάδα θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια της. Δεν λέω να απομονωθεί, να γίνει μια ξέρω εγώ, Αλβανία την εποχή mm -hmm. του Κότζα. Ε, mm -hmm. Δεν είναι λίγο τρομοκρατία. Mm -hmm. Δηλαδή mm -hmm. πιστεύεις ότι θα γίνουμε Κούβα, Δηλαδή θα μας κάνουν εμπάρκο, άμα πούμε όχι. Δεν μπορούμε οι Έλληνες με τους πόρους που βγάζει αυτή η χώρα Και ακριβώς, εγώ, εγώ, εδώ να, να σταθούμε στα πόδια μας. Εδώ είναι το μυστικό ότι έχουμε αποδυναμώσει την εσωτερική μας παραγωγή. Την έχουμε αποδυναμώσει. Αυτή τη στιγμή δεν παράγουμε τίποτα επί τη ουσία. Εάν είχαμε πτωχεύσει θα ήταν καλύτερα τα πράγματα γιατί θα στηριζόμασταν στα πόδια μα. Θα, θα, θα, θα, θα μπορούσαμε να παράγουμε προϊόντα και να ζήσουμε. Αυτό δεν το κάνουμε. Ζούμε σε μια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι. Ε, τώρα ποιοι κυβερνούν. Ποιοι είναι αυτοί που μα υποχρεώνουν να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Κοίτα, Αυτή... δε, δεν υπάρχει. Δε, Αυτή είναι χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Όταν τα βάζουμε με αυτού, έχει συγκεκριμένε συνέπειες Όχι όμω ότι δεν μπορεί να τα βάζει για να, να ζήσει υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι με όλα αυτά τα, τις φούσκε που φτιάχνανε να βγάζουν mm -hmm. χρήμα mm -hmm. από, από το μηδέν, mm -hmm. από καμιά παραγωγική δραστηριότητα, mm -hmm. το έχουν διαλύσει το θέμα και ξέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι mm -hmm. ότι δεν μπορούν να κάνουν mm -hmm. τίποτα. Απλά ε, σου λέω και δύο μήνε και έξι μήνε και ένα χρόνο όσο είμαστε ακόμα, ακόμη θα βγάζουν. Ένα χαμένο παιχνίδι That's. και μια ηγεσία ευρωπαϊκή πολύ χαμηλού ε, πώς να το πω, ύψους mm -hmm. πολιτικού mm -hmm. ε, που απλά τρενάρει τα πράγματα τα οποία οδηγούν σε τείχο δηλαδή Ακριβώς Δεν υπάρχει περίπτωση Ακριβώς. Δεν είναι αστείο να έχουν χαλάσει πόσα δισεκατομμύρια, μία για το Μνημόνιο ένα και καλά μας δώσανε πόσα λεφτά Μας το Μάσκ δεν είναι στον κόσμο, από mm -hmm. τον κόσμο τα παίρνουν Το Μάσκ mm -hmm. είναι για τις τράπεζες mm -hmm. να μην διαλυθούν Αλλά α το πάρουμε έτσι μας, ναι. να, να δεχτώ το μας που δεν είναι αλήθεια αλλά να δεχτώ. Μας δώσανε πόσα δισεκατομμύρια στο πρώτο μνημόνιο Πόσα δισεκατομμύρια με το μεσοπρόθεσμο Πόσα τώρα mm -hmm. ετοιμάζονται να δώσουν Και τι έχουν καταφέρει τα, τα, Πόσα ήταν τα δισεκατομμύρια Πριν μπούμε στο δουνουτού του ελληνικού χρέους mm -hmm. Να είναι πολύ μεγαλύτερα Αν πάνε όλα τα πράγματα Και μετά από 20 χρόνια Δηλαδή Ακριβώς. μια τρύπα στο νερό Ακριβώς, έτσι. Δεν είναι δυνατόν τέτοια κουταμάρα ναι, ναι, δεν είναι, είναι ένα προσχεδιασμένο έργο. <χ> <χ> Όχι, θέλω να σου πω που τα λέει εισαγωγικά. Βέβαια, με την έννοια ότι. και, δε, και έξι μήνε να κρατήσει αυτή η κατάσταση. Και ένα χρόνο, εμεί ακόμα δεν χάνουμε έτσι. και βγάζουμε. Εμεί οι τράπεζε. Ακριβώ. Ξέρει τι πιστεύω και να κλείσουμε αυτό πριν το επόμενο τραγούδι. Ότι πια κανένα δεν έχει τη δικαιολογία τη άγνοια. Κανένα δεν μπορεί να δικαιολογεί Κανένα απλό πολίτη δεν μπορεί να πει: κάτι, δεν τα ξέρω. Δεν μου τα έχει πει κανένας, όχι, δεν δικαιολογήσα πια. Έχουν πάει τα πράγματα τόσο χάλια, σε, ε, έχουν επηρεάσει όλους μας τόσο πολύ. Έχουν, υπάρχουν πηγές πέρα από τα παπαγαλάκια στις τηλεοράσεις ε, που μπορείς mm. να βγεις να ψάξεις με το διαδίκτυο και με άλλους τρόπους να τα μάθεις που δεν έχεις πια καμιά δικαιολογία yeah, να μην ξέρει. Είσαι συνέλογος. Έτσι. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε, Νεκτάλια. Λοιπόν, ε, πάμε να ακούσουμε κάτι που λέω με τον ε, των χρόνων των καπέλα. Ένα από Μακεδονία, το τελευταίο κομμάτι Το φεγγαράκι μου 25 λεπτά α, Μετά τις 2 έχουμε ακόμη Αρκετά πάνω από μισάωρο εκπομπή με την Εκταρία Καρατζή Να ακούσουμε το φεγγαράκι μου Και θα συνεχίσουμε Την κουβεντούλα μας μετά Φέξε μου Φέγγαρακι μου Να πάω στη Φεξέψιλα και χαμήλα. Για Φέρες καινέρα, φέγγαρη μου ψιλά, φέξε δεξιά, φέξε Ακούτε Radio Music Heaven. Φέξε και Πάω γρη, γρηγορό, Φέξε Να πάω γρήγορα τέρα. Φεξε και χάμιλο Να πάω γρήγορα τέρα. Απόψε. Για σένα δε γη μηθήκα. Φέξε φεγγάτριμου λαμπρό. Να παουεκί, εκι που αγάπτω. Φέξε φεγγάτριμου που με πιο πολύ απ' όλα. Άντε! Και το θεωρώ ένα καταπληκτικό τελείωμα δίσκου. Ναι, έτσι το... Ε, καταπληκτικό τελειώμα δίσκου. Έχει μια γλύκα, κάνει... Έχει τις δυο φωνές του ναι. χρόνου Σαϊδονίδης, την πρώτη και τη δεύτερη, μπαίνεις και εσύ μετά και σου ανοίγει την καρδιά. <laughs> Πραγματικά, <laughs> δηλαδή... Χαίρομαι που το είδες. Δεν μπορεί δηλαδή, να... Φανταστώ, δεν μπορώ να φανταστώ... Καλύτερο τελείωμα για το δίσκο. Βέβαια, εμείς ε, τα παίζουμε ανακατεμένα. Ναι, ναι, ναι. Ε, έχουμε ακόμη και άλλα τραγούδια έχουμε, να ναι, ακούσουμε. Ναι, ναι. Περιμένουμε, ανυπομονούμε τη στιγμή που θα τα παρουσιάσει και ζωντανά στον Ιαννό να έρθουμε να σε δούμε από κοντά. Mm -hmm. Και Πολύ χαρά, και θα σας φυσικά. Φυσικά καλοτάξιντο αυτό ο δίσκο. Ένα δίσκος, δίσκος βάλσταμο, θα έλεγα, για την ψυχή μα και να μα κάνει να αισθανόμαστε και λιγάκι. Περίφανοι που είμαστε Έλληνες ε, βέβαια, γιατί έχουμε... με τον τελευταίο καιρό ξέρω εγώ <laughs> ε, μας <laughs> κάνουν να νιώθουμε τροπή να ε, μην μπορούμε να πούμε πω... ότι ε, είμαστε Έλληνες και σε αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό επειδή έχει φύγει τόσο πολλοί κόσμο έξω Ήδη mm -hmm. ε, και mm -hmm. που είσαι ακόμα νεκτάρι ε, βέβαια, γίνεται. Βέβαια, όλα βέβαια. τα νέα παιδιά βλέπουν ότι δεν έχουν ελπίδα εδώ πέρα και κάνουν τα πάντα να φύγουν έξω και ήδη πάρα πολλοί που έχουν φύγει και τυχαίνει να μιλάμε, mm. και όχι μόνο αυτοί που είναι στη Γερμανία, σε όποια χώρα, mm -hmm. ε, λένε το ίδιο πράγμα. Πόσο ε, δηλαδή οι 9 στου 10, ε, όταν λένε ότι είναι Έλληνε, ε, οι περισσότεροι, ξέρει, κάπω χαμογελάνε, λένε, ναι. Κάπως κάπω υποτιμητικά. Σε κάνουν μια να... θεσμοποίηση. Και ρωτάω εγώ, φταίει ο άνθρωπο, το παιδί, το παλικάρι που πήγαινε να δουλέψει έξω. Φταίει ο απλό πολίτη, ο Έλληνα Γι' αυτό το πράγμα. Τι, τι έχουμε κάνει είμαστε, δηλαδή, τι τι είμαστε, είμαστε συνένοχοι εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είμαστε συνένοχοι. Είναι. Μπορεί να μην είμαστε εμεί ναι, άμεσα. Σε σε ε... είμαστε Στην. Γιατί αυτό έχει σημασία. Στη, δεν στην ενοχή. Είμαι, δεν είμαι στην ούτε, ούτε κανένα. Μπράβο. Δεν είμαστε συνένοχοι ούτε στα χρέη, ούτε στην, ούτε στην καταστροφή είμαστε. όλη αυτή που έχει γίνει Ακριβώς. στην οικονομία. Είμαστε συνένοχοι σε αυτό. Ακριβώ. Στην, στην ενοχή και στο ότι εμεί αφήσαμε, και βγήκαμε έξω από τον κύκλο και φτιάξαν άλλο το σχήμα αλλάξαν το σχήμα του κύκλου γιατί εμείς βρεθήκαμε απ' έξω, ε, γιατί ασχολούμαστε με το μικρό κοσμό μας, ενώ ε. είμαστε κομμάτι ενός συνόλου. Και χάσαμε την κοινωνικότητα, με άλλα λόγια. Δεν αισθανόμασταν ως ε, μέλη μιας ομάδας, αλλά... Ατομικά ο ο καθένας ένας, ναι, Πόσα χρόνια δεν ζήσαμε με το ρουσφέτι Να πετύχει ναι. πόσα, πόσα χρόνια, πόσες γενιές να ανατραφήκαμε με το ρουσφέτι Όλοι μας, λίγο πολύ Αν ψάξουμε στον εαυτό μα Κάποια στιγμή κάπου προσεγγίσαμε έναν άνθρωπο Να, να του ζητήσουμε μια βοήθεια Να μας χώσει κάπου, να μας βάλει κάπου να μας... Το κύριο κριτήριο για να ψηφίσουμε κάποιον Ήταν να του βοηθήσει mm -hmm. Έχει ένα ελαφρυντικό όμως νεκταρί Αν το σκεφτείς και αυτό ακόμα Όταν ε, ε, κάθομαι και σκέφτομαι Γνωρίζω πολλοί κόσμο mm. Που το έχει κάνει mm. αυτό το πράγμα Όσο εγώ το σιχενόμουν Τόσο το βλέπα δίπλα μου και μπροστά μου Παρ' όλα αυτά έτσι, Φεύγοντας λίγο παραέξω Σκεφτόμουν Μα αφού βλέπουν ότι Δεν υπάρχει αξιοκρατία Δηλαδή ε, ε, ότι παρότι Έχουν κάποια αυτούς Κάποια προσόντα δεν πρόκειται να και αναγκάζονται να πηγαίνουν και να μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, Δεν το ξεκίνησε κατηγορία. ο πολίτη, αλλά εκείνη η ευθύνη ότι το αποδέχτηκε, αποδέχτηκαν οι πολίτε Είναι φαύλο κύκλος. κύκλος αυτό το πράγμα. Εδώ πάλι θα επικαλεστώ Αριστοτέλη, mm -hmm. γιατί λέει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για αυτό το πράγμα. Ε, σου λέει πώ βγαίνουν οι δημαγωγοί οι δημαγωγοί που κολακεύουν το λαό πως προκύπτουν οι δημαγωγοί προκύπτουν όταν δίνεις πολύ μεγάλη εξουσία στο λαό γιατί στην πραγματικότητα δεν πρέπει να είναι ο λαός ως γενικευμένη ισότητα στην εξουσία αλλά να υπάρχει και το αντίστροφο και η ανισότητα και η, να, να, να φέρεσαι άνισας τους άνισους να υπάρχει το αντίστροφο της ισότητας ναι, ναι, δεν ξέρω αν μπορείς να... ναι ναι, ναι το καταλαβαίνω Λοιπόν, όταν για πολύ καιρό τρεφόμαστε με αυτό το σύνθημα, οι δημαγωγοί προκύπτουν ακριβώς από αυτό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κολακεύουν την ανάγκη του λαού να είναι μονάρχης και όσο κολακεύεις την ανάγκη του λαού να είναι μονάρχης γίνεσαι δημαγωγός. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσει αυτό? Με χριστούς νόμους. Αλλά ποιο θα φτιάξει το νόμο όταν δεν υπάρχουν χριστοί ε, ε, δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση Είναι ένας φάβλος κύκλος mm. Ακόμα και ο Αριστοτέλης Δηλαδή αν διαβάσει κανεί τα πολιτικά του Προβληματίζεται για την άμεση δημοκρατία Αλλά όχι και μόνο για την άμεση και γυναικευμένη δημοκρατία Αλλά και για οποιοδήποτε είδος δημοκρατίας προβληματίζεται Προκρίνει ας πούμε το είδος της πολιτείας που υπάρχει ε, όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά Αλλά και πάλι σου λέει δεν μπορούμε να απαντήσουμε τελικά πότε υπάρχει χρηστή διοίκηση Υπάρχει όμως μια πολύ ωραία κουβέντα Ότι το κάθε πολίτευμα ε, Ο χαρακτήρας του καθορίζεται από το ποιόν των πολιτών και των πολιτευμένων. Μπορεί δηλαδή η σημερινή μας μορφή δημοκρατίας να έχει καταντήσει έτσι, αλλά με το, με το ίδιο ακριβώς πρότυπο η επόμενη γενιά να πάει καλύτερα, γιατί το ποιόν μπορεί να είναι καλύτερο. Πολύ σημαντικό και σημασία έχει σε ένα πολίτευμα να α, οι νόμοι που βγαίνουν πρώτον να τηρούνται, αλλά και να είναι... Α, να εκφράζουν το δίκιο προστατεύοντας mm -hmm. παράλληλα και τις μυοψηφίες. Είναι, είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι έστω και διαφωνώντας, έστω και ανήκοντας σε μυοψηφία έχεις οξυγόνο mm -hmm. και αναπνέει, και mm -hmm. μπορείς να υπάρχεις παράλληλα Μας με του ανθρώπου που έχουν διαφορετική άποψη και είναι περισσότεροι. Ότι, ε, μπορείς να κοινωνεί μαζί τους και mm -hmm. όχι ε, να σε δείχνουν το δάχτυλο. Mm -hmm. Λοιπόν... Ωραία για μουσική που πολύ το φιλοσοφίσαμε. Ναι, και αυτέ οι κουβέντε πραγματικά είναι όμορφο να τι συζητά έχοντα ανθρώπου τόσο καλλιεργημένου και διαβασμένου. Και εγώ δεν χάνω την ευκαιρία όταν έχω τέτοιου ανθρώπου δίπλα μου να παίρνω όσο πιο πολλά μπορώ. Πε μου νεκτάρια μου, τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, τώρα. θα πάμε τώρα στο τραγούδι που μα έδωσε την έμπνευση για το τίτλο. Είναι ένα τραγούδι από τη Μυτιλίνη ε, και λέγεται Ανάθεμα τον Αίτιο. Ανάθεμα τον αίτιο εντάξει, ταιριάζει έτσι. Πολύ απολύτερο <laughs> Το νούμερο Είναι το 11 Το 11 λοιπόν, Ανάθεμα τον αίτιο Ανάθεμα Ανάθεμα τον αίτιο Κι αστοχή αμά. χωρίς τούμ' αγαπή μου χωρίς καμιά αιτία καμιά αιτία κι εγώ τη φοβερή δουλειά που έχει κάνει ο Βασίλης Καζούλης με την κιθάρα σε αυτό το κομμάτι στην ενοχίστωση του τραγουδιού ε, τώρα για τον τρόπο που ερμηνεύεις ε, Νεκταρία τί, δεν θέλω <χω> να πω είναι τόσο προφανές ε, είναι αυτό το δίσκο δηλαδή πέρα από οτιδήποτε άλλο πέρα από το ότι σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα για τη χώρα που έχει γεννηθεί που σε κάνει να όμορφα για τη μουσική αυτή της χώρα, γιατί είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι η ελληνική μουσική ε, είναι από τις σπουδαιότερε παγκοσμίως ε, απλά δίνουμε βάρος σε άλλα πράγματα ε, και όχι αυτά που θα έπρεπε να γίνουν έγνωστα δηλαδή να το πω με μια απλή κουβέντα χωρίς να θέλω να τα υποτιμήσω mm -hmm. αλλά θέλω να σου πω το φάντο ή το ξέρω mm -hmm. εγώ κάποιες άλλες μουσικές που ξέρουμε και από την Σεζάρια Βόρα από το πράσινο mm -hmm. Γκροτήρι mm -hmm. Οκ, okay, φανταστικά πράγματα, αλλά έχουν γίνει γνωστά παγκοσμίω. Ναι. Ε, δηλαδή, τα Ιππειρότικα ή τα Νησιώτικα ή τα Μικρασιάτικα ή τα Αρεμπέτικα ή τα Λαϊκά ε, έχουν λιγότερη αξία, δεν θα μπορούσαν να είναι παγκόσμια. Ε, θέλω να σου πω. Αλήθεια είναι αυτό που λε. Εδώ είναι... ναι. ε, θα, ε, θα, θα σου φέρω δύο παραδείγματα που είναι χαρακτηριστικά. Όταν ο Ρο Δέιλι ήρθε στην Ελλάδα, ο Ρο Δέιλι είναι ένα πολύ σπουδαίο μουσικό. Ε, νομίζω είναι Ιρλανδός, πρέπει να είναι Ιρλανδικής καταγωγής ναι. ε, Αυτός ε, πέρα από σπουδαίος μουσικός είχε και το μεράκι να πηγαίνει σε διάφορες χώρες Και να καταγράφει επί τόπου τις μουσικές του τόπου και να μαθαίνει τη μουσική στον τόπο Λοιπόν πέρασε από διάφορες χώρες, έκανε την εκπαίδευσή του και κάποια στιγμή ήρθε και στην Ελλάδα όταν ήρθε στην Ελλάδα κατάλαβε ότι πήγαινε πούμε, στα Δωδεκάνησα, άκουγε ένα χρώμα. Μετά πήγαινε στη Θράκη, άκουγε άλλο χρώμα πήγαινε στην Πελοπόννησο άλλο χρώμα, στην Κρήτη άλλο χρώμα και κατάλαβα ότι για να μάθει τα χρώματα, τα, mm. το, τα τοπικά της Ελλάδας mm. ότι δεν είναι ένα χρώμα, αλλά είναι τόσα πολλά που είναι, λες, και είναι πάρα πολλές χώρες Μα μαζί, μαζί το βραφικής, και αποφασίζει, πολιτικών. λοιπόν, να μείνει. Mm. Αποφασίζει να μείνει και μένει μέχρι σήμερα, λοιπόν, στην Κρήτη που κάνει και ένα φοβερό έργο κτλ. Mm. κτλ. Είναι γνωστό. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Όταν πρώτο ήρθε, πηγαίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού για να πάρει οδηγίε. Για καθ' απολυτικά, <συνάς> ναι, ναι, ναι. Πηγαίνει λοιπόν στο Υπουργείο για να πάρει οδηγίε, όταν έχει πρωτοέρθει, για να τον κατευθύνουν, πού να πάει. Και λέει, τον ερωτήσανε με τι ακριβώ θέλετε να ασχοληθείτε, λέει, με την παράδοση. Με την παράδοση τι εννοείται δηλαδή, λέει. Ζορμπά, μπουζούκι. <συνάς> Και έμεινε ο άνθρωπο. Έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να σου πω που έχει αξία. Έχει να κάνει με την ίδια τη λέξη Πριν ε, έλεγες κάτι, ε, είπες κάτι πολύ ωραίο Για την ελληνική γλώσσα Ότι πράγματι η ελληνική γλώσσα Είναι πολύ μελετημένη γλώσσα Αν κάποιος ασχοληθεί μόνο με τη ρίζα των λέξεων Μπορεί να ανακαλύψει την ουσία των πραγμάτων Ναι, παράδειγμα, άγαλμα η το λένε statue Δηλαδή είδανε κάτι ακίνητο Στατικό. Αυτοκρατήσανε Στατικό. μόνο ναι, Αυτοκρατήσανε, ενώ ναι, εμείς τη λέμε άγαλμα, αγαλιάζει η ψυχική είναι και αγαλίαση, δηλαδή ε, γιατρευόμαστε πόσο πιο βαθιές σκέψεις έχουν να δημιουργήσουν σε ελληνικές λέξεις ακριβώς, Κι. και είναι, είναι ακριβώς πάνω σε αυτό είναι πάσα αυτό που μου έδωσες λοιπόν, η μουσική Έτσι, πάμε στη λεξή ναι. μουσική από πού προέρχεται η λέξη μουσική αν πάρουμε ένα ετυμολογικό λεξικό θα δούμε ότι προέρχεται από την τέχνη των μουσών, από τις μουσες. Έτσι. Ο δωρικός τύπος, ο αρχαίος αρχαίος τύπος της λέξης μουσα ήτανε μόσα, η οποία προέρχεται από ένα με ωμέγα μόσα. Ναι, ναι. Από ένα πολύ μικροσκοπικό ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι το ρήμα μό. Το ρήμα μό τι σημαίνει, που είναι η ρίζα έτσι, της λέξης μουσική. Σημαίνει εξερευνώ, αναζητώ. Δηλαδή για τους αρχαίους Έλληνε, ο μουσικός ήταν ο πεπεδευμένος, ο καλλιεργημένος άνθρωπος που συνεχώς αναζητά Αυτό εμείς στην σημερινή μας κοινωνία το έχουμε χάσει Αλλά που έχει διατηρηθεί Έχει διατηρηθεί σε μία λέξη που στην πραγματικότητα στην ουσία της είναι αντιδάνειο Σε μία τουρκική λέξη ναι. Λέμε καμιά φορά όταν θέλουμε κι εμείς να χαρακτηρίσουμε ένα μουσικό ότι είναι καλός Λέμε είναι μερακλής Αχα. Το μερακλής πρόκειται από το Μεράκ Το Μεράκ είναι μια τουρκική λέξη που τι σημαίνει Αναζήτηση Είναι ακριβώς αυτό που έχουμε χάσει Α, εμείς Και το πήραμε δάνειο από την Τουρκία Η οποία πραγματικά τους Ανατολικού δρόμους Τους έχει όχι απλά εξερευνήσει, διατηρήσει, και εξερευνήσει και... αλλά αναδείξει τα πράγματα ε, Και βλέπω ότι έχουμε ένα τεταρτάκι μόνο Έχουμε ακόμη τέσσερα κομμάτια να παρουσιάσουμε Θέλω να τα προλάβουμε Πάμε στο... Λοιπόν, ναι πάμε... Ποιο έχει μείνει Ποια έχουν μείνει Α, να πάμε σε ένα από το χωριό του Βασίλη Α, από τη ρόδο. Από το Ασκληπιό ρόδο, λοιπόν Ασκληπιο ε Τοπικό Η πλάκα εξής πια είναι ε Τη Ρόδο και ειδικά τη Νότια Ναι, ρόδο. την Νότια Ρόδο ε, επειδή είχε τύχει ως τοπογράφης μηχανικός να ασχοληθώ με, μια, με ένα σχοάπ σχέδιο χωρικής και οικιστικής ανάπτυξης <ΣΣΣΣΣΣΣ> ξέρεις <ΣΣΣ> αυτές οι μελέτες πάνε να σώσουν την, ναι, ναι. την μια περιοχή mm -hmm. και στο τέλος την καταστρέφουν τέλος πάντων εγώ θέλω να πιστεύω ότι συνέβαλα θετικά <ΣΣΣ> είχα <ΣΣΣΣ> αναλάβει τη χαρτογράφηση την, ναι, ναι. σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ε, επειδή είχα λοιπόν τι αεροφωτογραφίες σε καλή ανάλυση από όλα τα χωριά της Νότιας Ρόδου mm -hmm. χωρίς να έχω, έχω πάει mm -hmm. αλλά ουσιαστικά από τον υπολογιστή την έχω περπατήσει το και δρομάκι, δρομάκι όλη την Νότια Ρόδο mm -hmm. όλα τα μονοπάτια όλα τα... όχι μόνο τα χωριά δηλαδή mm -hmm. και ε, έχω, νιώθω έναν δεσμό με αυτόν τον τόπο χωρίς να έχω ουσιαστικά πάει μια φορά δυο έχω βρεθεί εκεί yeah, no, no, <laughs> Λοιπόν είναι το κομμάτι νούμερο 7. τέλεια Που είχε τίτλο Πάμε να πείτε του Άμε παπά. Πάμε να... Άμε... Να, <laughs> να πείτε του παπά. Αυτό στο βιβλίο τη Ρόδου. Ένα από τα όμορφα πραγματικά χωριά. Mm -hmm. Φαίνεται και ψεύδο Είναι πολύ ωραία. <laughs> είναι πάρα πολύ ωραία. Φωτιά. Μέχρι από ναι, εκεί ναι, ναι. φαίνεται. Ναι, και με ωραίους ανθρώπου. Είναι οι Ροδίδε. Γενικά έξω είναι οι Έτσι. Θέλω να... Ήθελα είχα στο πρόγραμμα να συζητήσουμε και διάφορα θέματα Να εκμεταλλευτώ δηλαδή την ειδικευσή σου <χι> Στην πνευματική διοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα Αλλά επειδή έχουμε μόνο δέκα λεπτά Λέω μην την πάμε την κουβέντα εκεί Έτσι και δεν ίσως... Είναι... Είναι... Είναι... Είναι... Είναι... Είναι... <χι> καταλήγει πουθενά <χι> Ναι δεν <χι> Είναι... <χι> <χι> καταλήγει πουθενά Έτσι και <χι> έως Αλλά το αφήνω ω εκκρεμότητα για κάποια άλλη φορά Να κάνουμε έτσι <χι> μια <χι> κουβέντα <χι> ειδικά <χι> για αυτά τα πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι α, η κατάσταση είναι πολύ ζωρική mm -hmm. και για τους δημιουργούς που βλέπουν, τουλάχιστον τη μερίζα εξ αυτών, οι οποίοι δεν έχουν άλλους πόρους και ζουν Έτσι, από τα, από αυτά, τα, από τα, τα δικαιώματα, δικαιώματα α, βλέπουν να έχουν τεράστιο πρόβλημα. Από την άλλη το πρόβλημα είναι... Πολυπαραγωγικό. Mm -hmm, δηλαδή σωστό. έχει πάρα πολλέ παραμέτρου. Και είναι και ο πιο αδικημένο κλάδο δικαίου εδώ που τα λέμε. Δεν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτόν, ουσιαστικά. Και όσοι, το, όσοι ασχολούνται το κάνουν σχεδόν διεκπαιρεωτικά. Δηλαδή δεν το κάνουν με σκοπό να αλλάξει ο νόμο, αλλά εφαρμόζοντα ένα νόμο ο οποίο είναι άδικος για του δημιουργού. Ναι, είναι άδικο για του δημιουργού αυτό ο νέο νόμο. Δεν ξέρω, ισχύει ακόμα η απαγόρευση. Ε, Επιζομνήσει Πιέσα πια πολλέ. Δεν ξέρω αν Γιατί υπογράψαμε Κι εγώ μεταξύ αυτών Για να Γιατί θεωρώ σωστή την αντίδραση Πάνω στο νομό άσε αυτά που έχω τα αρνητικά Και όσα έχω Μαντζερμένη για την ΑΕΠ Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αυτή η κίνηση Αυτός ο νόμος Το μόνο που δεν θέλει να εξυπηρετήσει Είναι τους δημιουργού Έλεγα για την απαγόρευση μετάδοση των τραγουδιών mm, mm -hmm. αλλά τέλο πάντων δεν, δεν θα προλάβω Είναι, να είναι, όχι είναι μεγάλο βέβαια. θέμα πραγματικά και θέλει εντάξει, κουβέντα à, σε βάθος Σκέφτομαι να κάνουμε να σε καλέσουμε την ιδιότητά σου ως νομικός και ειδική mm -hmm. πνευμα, στα πνευματικά δικαιώματα ώστε να κάνουμε μια κουβέντα να φωνάξουμε άλλου ανθρώπου και, και να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το θέμα Πολύ Να έχουμε και έναν άνθρωπο από απ την ΑΕΠΗ mm -hmm. να έχουμε και έναν άνθρωπο Μακάρι Έτσι <laughs> να <laughs> κάνουμε μια κουβέντα <laughs> την οποία να είναι αρχή για, Έστω για προβληματισμό Γιατί έχουμε ακόμα Λίγα λεπτά ε, Για πες μου νεκτάρι, Τι έχουμε ακόμα λοιπόν, εκκρεμότητα ε, Να ακούσουμε λίγο το Βασίλη Να λέει και εκείνος είναι ένα Ιππυρότικο έχει... Κεντρική θέση σε αυτό το σιντ. Το έχουμε τρία τη Υπήρου, όλα τα άλλα είναι διαφορετικά, αλλά τρία τη ναι. Υπήρου τα έχουμε. Εντάξει, είναι και. <laughs> μας αρέσει η Υπήρο, αρέσει. <laughs> σε όλους, ακόμη και σε μας που δεν είμαστε υπερώτε. Είναι το νούμερο 13. 13 και ο τίτλος... Κοντούλα λεμονιά. <laughs> Κοντούλα λεμονιά. <laughs> Πάμε να το ακούσουμε. Music Helen so Σε καροστήσε κι, κι ούτε γιατρό δεν φώναξα rogo su gallino se gallino se suo la cosa le Έτσι, έτσι. Έχω, ναι. Ωραία πράγματα. <συσσίλυνα> ε, υπολογίζω <συσίλυνα> Μάρτιο ε. θα είναι πια ο ε, δίσκος <δίσχυνα> <δίσχυνα> και ναι. Θα έχει κυκλοφορήσει και θα είναι <Λιλυνα> και η παρουσίασή του στον Ιανό, φαντάζομαι. Θα είναι και ο Βασίλης οπωσδήποτε. Θα είναι και ο Βασίλη, θα είναι όλοι οι συντελεστέ του δίσκου Θα είναι και ο δάσκαλος Ναι, θα είναι οπωσδήποτε. Είναι από αυτά που δεν χάνονται. Αν τα καταφέρουμε και τεχνικά και έχουμε την άδειά σα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια ζωντανή αναμετάδοση ε, εννοείται, εννοείται, εννοείται. από τον Ιανό. Θα προσπαθήσουμε. Ε, το κομμάτι 12 τώρα. 12, Παναγιά μου. Ή τα 14 να Όχι, το 12 έχει και μια ωραία ιστορία πριν. Να την, για... Ακούσουμε, για να, να την ακούσουμε. Αν να μπορούσατε να το παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή η Παναγιά μου. Παναγιά το τραγούδι αυτό είναι από την Κάλυμνο. Το έλεγαν οι γυναίκε των σφουγγαράδων Οχ. την ώρα που του αποχαιρετούσαν. Οι σφουγγαράδε ήταν ένα πολύ θα δύσκολο επάγγελμα ακριβώ. Δεν ξέραν αν θα του ξαναδούν ή αν θα γυρίσουν μυσεροί. Λοιπόν, είχε μια πολύ συγκινητική στιγμή. Μαζεύονταν όταν ήταν η ώρα να φύγουν άντρες τους, τα παιδιά τους κτλ. Όλες οι γυναίκες χέρι-χέρι μπροστά στην... Προβλήτα και τραγουδούσαν αυτό το αυτό τραγούδι. Και μόνο mm. να τη φαντάσετε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Για φανταστείτε λοιπόν, ακούστε τη φωνή τη νεκταρία και αφήστε την, να σα ταξιδέψει σε μια προκειμαία στην Κάλυμνο. Όπου ο σφουγγαρά είναι έτοιμο με τα βαριά, τα συντερένια εξαρτήματά του μέσα στη βάρκα, έτοιμο να ανοιχτεί για να πάει να βουτύξει mm -hmm. για τα σφουγγάρια. Και η μάνα του, η αδερφοί του, η γυναίκα Παριμένα. του, τα παιδιά του κάθονται στην προκειμαία και τον αποχαιρετούν. Έτσι. Με αυτό το τραγούδι music heaven oh, yeah. Λονιστικό, δώσε αέρα στην καρδιά mm -hmm. μου η εκταρία mm -hmm. δώσε αέρα που είναι ως φουγγαράς δηλαδή για να μπορεί να αναπνεύσει να ζήσει στην καρδιά μου στον αγαπημένο μου mm -hmm. αλλά και για τον και εαυτό μου δώσε αέρα mm -hmm. και στην καρδιά τη δικιά μου να αντέξω αυτό το αμπόλου ένα... και ειλικρινά ε, έχουμε συγκινηθεί και η νεκτάρια που εγώ, το ερμηνεύει, όχι, διά, αλλά, με αυτό το αλλά παραβολή, και μάθημα. εγώ πραγματικά έχω βουρκώσει γιατί ε, το συζητάγαμε και εκτός αέρα πριν αυτό το τραγούδι ε, σου φέρνει συναισθήματα δυνατά έτσι όπως σου φέρνει το χάρη το ογλική μου mm -hmm. μοιάζει πάρα πολύ με ύμνο mm -hmm. ε, mm -hmm. ε, έχει μια αισιόδοξη μουσική, έχει, έχει μια γλυκιά μουσική δεν έχει την καταθληπτική μουσική και παράλληλα η στίχη του που είναι τόσο συγκινητική, δεν ξέρω, δηλαδή... Περαγχολία. Τη δύναμη που έχει αυτή η μουσική, ας την πούμε χαρούμενη, που μοιάζει με ύμνο, εκκλησιαστικό. Να, σε, ε, να σου μιλήσει στην καρδιά σου για τόσο τέτοια θέματα, mm -hmm. αποχωρισμού και, και κίνδυνο. Είναι πολύ αυτό Δεν πράξεις. μπορεί να με σε συγκινήσει mm -hmm. απίστευτα. Ε, για λίγο ακόμα η εκπομπή Κυριακάτη και οι εδώ με τον Χάρη Αρώνη και καλεσμένη σήμερα Τη χαρά που είχαμε και προσωπική χαρά που τη γνώρισα για πρώτη φορά από κοντά παρότι και συνομιλούμε για μένα. αρκετό καιρό και για μένα, Την Εκταρία Καρατζή ε, Έχουμε ακόμη ένα κομμάτι για να κλείσουμε το, την παρουσίαση του δίσκου της Ερνιά στο Αϊδόνι Και είναι το κομμάτι 14 Θέλω να μου πει το τίτλο Λοιπόν, αυτό είναι ένα ανούρισμα. την ιστορία, το είναι ένα ανούρισμα. Ε? Να σα αφήσουμε για να πάτε λέ, να κοιμηθείτε <Κι> με σημερινό ύπνο. Είναι η Μαργαρίτα Ρένια. Αυτό επίση έχει ε, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στου τοίχου. Είναι ένα περίεργο νανούρισμα. Ε, ουσιαστικά απευθύνεται η κοπέλα που το τραγουδά, η νεαρή μάνα, απευθύνεται σε τρία πρόσωπα. <Κι> απευθύνεται στο παιδάκι τη ασφαλώ, <Κι> το οποίο τον ανούριζε και το προσφωνεί η ρένια μου. Ναι. Ε, ο κύριος κορμός του τραγουδιού, τα κουπλέ, αναφέρονται στον άντρα που την άφησε, είναι ανήπανδρη μητέρα, και εκείνη ναι. την εποχή οι ανήπανδρες oh, oh, oh, περνούσαν. Oh, oh. Οι πρώτοι που τους έδιωχνα από το σπίτι ήταν η μάνα τους. Ναι. Η ίδια η μάνα yeah. τους έδιωχνα από το σπίτι. Yeah. Λοιπόν, και λέει το παράπονο ότι στον άντρα που την άφησε, στα κουπλέ, και στο ρεφρέν, ε, παρακαλά τη μάνα τη να τη βοηθήσει να μεγαλώσει το παιδί Αναφέρεται, λοιπόν σε τρία πρόσωπα ναι. δώστε προσοχή στους στίχους Μαργαριταρένια λοιπόν και παρότι δεν έχει σχέση με αυτό που πραγματεύονται οι στίχοι με αυτό που φαντάζεσαι όταν mm -hmm. ακούσεις Μαργαριταρένια ε, και μόνο λόγω του τίτλου, εγώ θέλω να το χαρίσω στην αγαπημένη μου, την γέλη μου. <laughs> ε, να το χαρίσουμε και στο Βασίλη, στην Ελένη. Απ' βεβαίω. Ε, καθότι, καθότι μάνα το τραγουδάρι. Αυτό έλεγα, ε, έλεγα ήταν το αγαπημένο μου να νορίσω, αυτό της έλεγα, από την, την από τη με αυτό, από την την της έλεγα. Από την κοιλιά τη, το έλεγα. Το ακούγεται και στι συναυλίε, βέβαια έτσι. Γιατί το έλεγα. Και στι συναυλίε, έγκυο. Μάρκα, η μου λοιπόν. Δεν ήσουν σίγουροι που μου λέγε μα. ¿Vale? της ερημιάς το αειδόνι όπως ονομάζεται αυτός ο δίσκος ε, ε, κάνοντας την ακρόασή του για πρώτη φορά mm -hmm. νεκταρία πραγματικά θεωρώ ότι πέρα από αυτά που αναμένονται να λέει κάποιος για το φιλοξενούμενο του mm -hmm. από λόγου mm -hmm. εγώ το θα πιστεύω με όλη μου την ψυχή είναι ένα από τους δίσκου που πρέπει να υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι πέρα από την αξία του, την καλλιτεχνική ε, για αυτό το ανέβασμα που σου δίνει, αυτό, αυτή τη πάρα. χαρά που σου δίνει και αυτή τη δύναμη που σου δίνει να βλέπεις τα πράγματα όσο δύσκολα κι αν είναι ακούς αυτή τη μαγευτική φωνή και ακούς αυτούς τους στίχους και αυτές τις μουσικές και λέει κάποιοι άνθρωποι, κοίτα τι γράψανε ναι. κοίτα ναι. τι έβγαλε αυτή η χώρα, αυτή η πατρίδα, τι μουσικές, τις στίχους Λε, δεν μπορεί, έστω και υποσυνείδητα mm -hmm νιώθεις ότι δεν θα μας βύσουν σαν να. Ότι θα συνεχίσουμε. Και αυτό. Μεγαλύτερη προσφορά καλλιτεχνική και πολιτισμική από αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κάνει ένα δίσκος Και να έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε του συγγραφέ Ευχαριστώ τους πάρα πολύ. Μας. Χάρη μου, πραγματικά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και με όλα τα παιδιά εδώ, τα σχόλιά του κτλ. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ε, Ήταν ιδιαίτερη χαρά όχι μόνο για αυτά που άκουσα. Αλλά και για αυτά που ένιωσα Έχοντας δίπλα μου την Εκταρία Που πόσο καιρό ήθελα να την γνωρίσω να Είμαστε καλά, και από το και. ίδιο χωριό Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ Είσαι εξαιρετικός Εξαιρετικό α, παιδί, όταν, δεν Όταν λέω, παίξεις, όταν παίξεις ε, ε, ε, κάτω στα βαρτικά ναι. ναι. Γιατί δεν μπορεί Θα περάσεις και από εκεί κάποια στιγμή Είχα... ήδη, Αφού ετοιμάζεσαι και ναι, το δίσκο Είχαμε κατέβει και με το βασίλειο όμως πριν δυο ναι. χρόνια λοιπόν, Και παίξαμε ε, πρέπει να είμαι κάτω Δηλαδή δεν γίνεται Και την επόμενη θα σου στείλω ειδική πρόσκληση ειδική πρόσκληση <χει> να, να πιούμε εκεί και χταποδάκι στη Νεάπολη <χει> έτσι, έτσι Και να τα πούμε σε μέρη δικά μας και αγαπημένα Πολύ Γεια χαρά σε όλους, πολλά φιλιά Να είστε όλοι καλά Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε Ο μου, Να πάω στην αγάπη Φεξεψιλά και χαμηλά για την νερά. Φεξεψιλά και φ φεγαρί μουα πόψψύλα σεθη μυθικά γιατί σε να θέξε I'm